Τρελός, παιδί, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, πρεζάκια, συζητιά, σκήλια, δέσπορτ, τελευταίος μου, τελευταίο. μου, από πιο κάτω και από τους κάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα σα, αγαπητοί φίλοι, αδέλφια αλήθες πουλιά για ακόμη μια φορά ο Παρίας είναι εδώ, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και αυτή την Παρασκευή είχαμε κάποια μικρά τεχνικά ζητήματα τα οποία ε, δεν μας άφησαν να βγούμε ε, πολύ ε, γρήγορα στον αέρα τώρα ακούγομαι και ελπίζω να ακουστούν και οι φίλτατοι θα ξεκινήσω να λέω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα Σήμερα ο παρία που είναι μία εκπομπή που θέλει και επιθυμεί να παράγει κοινωνικοπολιτικό λόγο, να φέρνει κόσμο να κάνει θεματικές για διάφορα ζητήματα που τον απασχολούν και πιστεύει ότι έχουν ενδιαφέρον. Σήμερα θέλει να μιλήσει για το ποδόσφαιρο, για την οπαδική κουλτούρα και τις πολιτικές προεκτάσεις. Για αυτό το λόγο κάλεσε τρεις ανθρώπους. Οι, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη σημερινή εκπομπή ε, και θα μας βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι πολύ λογότατοι και πολύ γραφότατοι. Ε, τους ακολουθούμε αρκετά χρόνια και μας έκανε όπως μας δώσανε και αυτοί την πάσα σε πιο μικρή ηλικία να δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο σφαιρικά για το ποδόσφαιρο, για την κουλτούρα το παδού και όλα αυτά πως ε, συνδέονται. Θα με βοηθήσουν και αυτοί σήμερα για την εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω ε, πάλι από δεξιά, γκουρλίδικα, ε, Βικέντιος. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ε, καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Και ο Ζαφίρης. Για χαρά σας. Λοιπόν, ε, πάμε από την άλλη πλευρά. Ο Σωτήρης και ο Ζαφίρης είναι δύο μέλη του χούμπα, του περιοδικού, με θαυμαστικό. Εντάξει, το ξαναπούμε. το Χούμπα; Το χούμπα είναι ένα από τα πολλά γεννήματα, αραθετικό των Αλφάνους United. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι ήταν μια συλλογική απόφαση των Αλφάνους United, τρεις τότε από εμάς. Θεωρήσαμε ότι χρειάζονταν να υποθεί και να γραφτεί ή κάτι παραπάνω από όσα λέγαμε τότε, τα οποία θα στα πούμε μετά. Και από τον Μάρτιο του 2010 μέχρι και τώρα έχουμε βγάλει 51 τεύχη. Πάμε για το 52ο σε λίγες μέρες. Ε, ανάμεσα σε πάρα πολλά πράγματα προβάλλουμε και μετά από 5 χρόνια και 5 εβδομάδες σχεδόν μια δεύτερη ταινία σε σινεμά εννοώντας. Τη Δευτέρα ελπίζοντα ότι θα γίνει και δεύτερο sold out στο Τριανών στις 8.30 ένα Ιταλικό φιλμ και ντοκιμαντέρ ε, στην υπεράσπιση μιας πίστης... Ε, για την ε, μια χαρισματική φιγούρα ονόματι ψευδονόματη, η Λιμπότσια. Οπότε με βάση αυτό να πω το περιοδικό για το πολιτικό και κοινωνικό νόημα των σπορ την εμπειρία του γηπέδου και την οπαδική κουλτούρα... Πού το βρίσκουμε? Το βρίσκεται σε διάφορα σημεία διακίνησης, βιβλιοπολία... Καλά όχι πλέον πολλά έως και κανένα ελάχιστα στέκια οι κινηματικές βιβλιοθήκες δισκοπολία pub πυραρίες στη Θεσσαλονίκη και εδώ με πέστορ πως τα τα συνεργατικό ε, βιβλιοπολία έπαμε τα ξαναλέμε Πρακτορία, σημεία διακίνησης τύπου και βεβαίως υπάρχει και η επιλογή της, μέσω της ιστοσελίδα. για συνδρομή τη συνδρομήτρια ακόμα και στο εξωτερικό παρακαλώ φτάνουμε μέχρι και Ατλάντα Αρχοντιές να τα λέμε αυτά γιατί όταν αξίζει κάτι να διαδοθεί να διαδοθεί Αυτά λοιπόν τα ολίγα με το χούμπα τα οποία σχεδόν είναι πάνω κάτω πατάμε πάνω σε κάποια πράγματα που γεννηθήκαν μέσα από τους Ζαντι και απλά τα επεκτείνουμε τα συμπληρώνουμε και τα τροποποιούμε αν πριν πάμε στους ε, Radical, να πούμε να ευχαριστήσουμε το κοινό που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε αυτή Φυσικά. την ε, χητική ανομαλία. Ε, ε, ανομαλία που είχαμε. Την Τζένη τη Φενταγκινού μαζί με τον ίνο που μας ακούνε από το περιστέρι. Χαιρετισμού Και συνεχίζοντας, ε, πάμε λίγο να πούμε για τους Radical, διότι θέλοντας να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μου για να δω τι έχουν γράψει αυτοί οι τύποι. Και πριν μου πείτε εσείς τι ήταν και πώς ξεκίνησε, να πούμε ότι το αρχείο τους, ε, αν πατήσετε RadicalFansUnited, eh, blogspot.gr, δεν θυμάμαι, απλά Radical Fans United να ψάξετε, GR θα βρείτε, το μπορεί να είναι ενεργή η πρωτοβουλία αυτή, αλλά το υλικό είναι εκεί, και το υλικό είναι και ένα ε, ωραίο κοινωνικοπολιτικό για τα ζητήματα που έχει περάσει ο αθλητισμός τα, και οι οπαδή τα τελευταία περίπου, περίπου 20 χρόνια. Περίπου 20 χρόνια είναι. Ε, και πάμε να μου πείτε πώς ξεκίνησε, για ποιο λόγο. Νομίζω ο Βικέντο αναλάβει, το, το έχουμε προβάρει. Ε, ναι. ναι. Παρότι δεν συμμετείχε ξεκινήσω, ναι, στο ένα στερντέ ναι, το ναι, προσκλητήριο. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Να μην το πω. Ναι, ναι, ναι. Να πω ναι, ναι. ότι έκανε πρόσκληση. Όχι, όχι, όχι. Δεν ναι, έκανε ναι. φίλε Ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, ε, σε εμά ήρθε μια πρόσκληση από κάποιου φίλους γνωστού από διάφορε καταστάσει. Έτσι του Ράντικαρν. Ε, μας ήταν μια πρόσκληση πάνω σε ένα δυσάρεστο γεγονός που λέγεται η δολοφονία του Φιλόπουλου το 7 στη και με μια λογική ότι ε, διάφοροι από διάφορες εξέδε οι οποίοι έχουμε λίγο σε μυαλό στο κεφάλι μας να δούμε αν μπορούμε και αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία ω προσεκριμένο. Ε, η πρώτη κουβέντα που έγινε ήταν με διάφορους πολλού από διάφορε ομάδε. Πάνω έτσι. από 50 άτομα ήμασταν. Ναι. Πάνω από 50 άτομα, σε ένα πολιτικό στέκι. Ναι. Έτσι. Σε ένα υπόγειο. Σε ένα υπόγειο, σωστό <laughs> Από τα εμπογεία ξεκινάνε τα πιο ωραία πράγματα. Αυτό πήγαν από ακριβώς εντόχιν. είναι Γκράουδ. Είναι ενεργός σε έναν συναυλιακό σχόρο, έτσι είναι, ναι. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Υπόγα. Υπόγα, Εκεί και να δούμε αν τυχόν μπορεί σε αυτή η κατάσταση να βγάλει κάτι. Να πούμε ότι τότε η πρώτη κίνηση, έτσι δημόσια να το πούμε... Δρομίσια. Ήταν μια αφίσα που δεν ήταν την υπογραφή Radical Fans United Και ήταν ουσιαστικά και η αφίσα αυτή Καλ... Η οποία καλούσε με έναν τρόπο Σωστό. Στο να γίνει κάτι που να έχει μέσα και action Δηλαδή δεν ήταν θέμα να μαζευόμαστε να τα λέμε Το θέμα ήταν να μαζευτούμε Και να κάνουμε κάτι Και αυτή η αφίσα ήταν ουσιαστικά φορούσε Εννοείται τη δολοφόνια Εκφράζοντας μια άποψη κάπως για αυτό το πράγμα Αρκετά Radical θα το λεγάσουμε για την εποχή ναι, σαν λόγος ας πούμε τουλάχιστον δημόσιο. Και όντω υπήρχε κόσμος που πάνω σε αυτό το ε, Σε αυτό το μικρό κείμενο Το πούμε έτσι τη σαφή σα. Θεώρησε ότι όντω πρέπει κάτι να γίνει ας πούμε. Ε, Κάτι πρέπει να γίνει προς μια κατεύθυνση Διαφορετική από αυτή που είχαν πάρει τα πράγματα Μέχρι το 2007 Είχαν γίνει και πριν πρώτου 2007 διάφορα περιστατικά, αυτό ήταν το κεραστάκι στην με την έννοια ότι φεύγει ένα άνθρωπο από τη ζωή λόγω, ας το πούμε έτσι, οπαδικής πούμε, αντιπαλότητας, να το πούμε, σε γενικές γραμμές. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο κάποιοι δεν μπορούσαμε να το σηκώσουμε. Δηλαδή, ήταν, μας φαίνονταν κάπως αδιανόητο, ας πούμε. Δηλαδή, αντιπαλότητα, υπήρχε ε, διαφωνίες, υπήρχαν συγκρούσεις, υπήρχαν, ας πούμε, όλα αυτά που υπάρχουν, να το πούμε, πούμε έτσι, στο αλλά δεν μπορούσαμε πούμε, να, να διανοηθούμε ότι εν τέλει κάποιο φεύγει από τη ζωή για αυτού του λόγου. ήταν δηλαδή το ακρονάωτο, και έτσι ξεκινάει μια ιστορία και η περιπέτεια των radical. Που θα πούμε παρακάτω διάφορα πράγματα τα οποία έκανε. Να, πούμε, να πω μόνο επειδή αναφέρει το blog και καλά κάνει εννοείται γιατί όντω έχει πολύ πράγμα μέσα. Ότι πέρα από το blog, το κυρίαρχο μα ε, μέσο ήταν το fanzine που βγάζαμε. Το οποίο ε, έχουν μπει κάποια τέτοια αν θυμάμαι καλά, ναι, και στο, ναι, ναι, G, ναι, στο ναι, σελίδα, ναι. οπότε μπορεί κάποιος να τα δει, αλλά και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό γιατί το μοιράζαμε χέρι-χέρι, το μοιράζαμε στην Κερκίδα, το μοιράζαμε στον δρόμο και αυτό έχει τη σημασία του. Τρομερή σημασία θα έλεγα να ακούσει μια διαφορετική άποψη, και πιο μετά θα υπάρξει κι άλλο σχολιασμό. Απλά θα τα πάω ένα-ένα για να μην, το, ε, μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Ε, τι ήθελαν να αναδείξουν οι radical, γιατί ήταν τόσο radical, ε, radical αυτοί οι fans, ε, τι ήθελαν να αναδείξουν, ε, Ποια ήταν ε. τα ζητήματα, Τι πολύχρωμε κερκίδε, Τι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, Τι ρομαντικά είναι αυτά, Α πούμε. <laughs> Καλά, καταρχά δεν ξέρω αν εδώ ο Βιτ και ο Σοτ. <laughs> Τη διαδικασία που κάναμε, α πούμε, ήταν παράδειγμα δημοκρατίας προ το πώς φτάσαμε στο όνομα. Και ε, στο λόγο. Και στο λόγκο. Και, ε, και ήταν, νομίζω, ήτανε και η πρώτη έτσι φορά που αναδείχθηκε και μια λέξη η οποία, ρε παιδί έπαιζε κάπω, αλλά δεν ήταν. Χρησιμοποιεί το α πούμε κάπως να περιγράψει π.χ. την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι εκεί. Εμεί το μεταφράσαμε ας πούμε στα ξένα διότι είναι μια κλασική νομίζω παδική παράδοση αυτή να παίρνουμε αγλικέ λέξει και να τι αφομοιώνουμε. Ε, δεν θέλισμε να παίξουμε μπάλα με το ούλτρας που ήταν κάτι το οποίο α πούμε ακόμα το ανακαλύπταμε. Αφενό και αφετέρου είχε κάπω. Ε, καβαντζωθεί εντό εισαγωγικών από παδούς μια συγκεκριμένη ομάδα. Ε, Χουλ εννοείται δεν θέλαμε, ε, ασκούσαμε ήδη μια εσωτερική κριτική σε αυτό το πράγμα α πούμε. Οπότε καταλήξαμε στο fans και το United θελήσαμε να δείξουμε αυτό που είπε και εσύ, ότι ε, τα διάφορα χρώματα μπορούν να ενωθούν. Βάσει κάποιων κοινών ζητημάτων, τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε εμεί και προταγματικά, αλλά και αντιστεκόμενοι, ένα σημείο α πούμε και αντίσταση ήταν επίχει με βάση αυτά που είχαν προκύψει τα τραγικά, α πούμε, τη δολοφονία, κάποιε επιμέρους ρυθμίσει, όχι επιμέρου, κάποιες ρυθμίσει οι οποίε μπαίνανε για τον έλεγχο. Ποιοι πάνε γήπεδο, πώ πάμε γήπεδο. Καρδαφιλάθλο. Όχι, δεν Πριν πάμε στην καρδαφιλάθλο. Είναι... Νόμο ο Ιωάννη Ιουα... και μετά Ιωάννη. Είναι ναι. το πρώτο διόνυμο α πούμε που συμβαίνει με βάση. Κάπω έτσι σιγά, σιγά σιγά χτίσαμε μια κουλτούρα αλληλοσυνενόηση που νομίζω ήταν βασικό για να μπορέσουμε να σταθούμε κι εμεί στα πόδια μα. Βασικά το United που λε ήταν και αυτό προσπαθούσαμε κι εμεί γιατί τότε δεν είχε κανεί εμπειρία από τις ιστορίες, έκανε. δηλαδή είτε δηλαδή κάποιος να πει παιδί μου ότι ακόμα και από το εξωτερικό λέμε τώρα ότι είχα πάει εκεί και είδα αυτού που το κάνανε και να το κάνουμε και εδώ. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και το United είχε να κάνει ότι αναγνωρίζοντας ο καθένας τη... και νομίζω κανεί δεν διαφωνούσε σε αυτό ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση ας πούμε, να φτάσουμε στο σενάριο που λέει και δεν το θέλαμε κιόλα ότι το παιδιά όλοι εδώ μονιασμένοι, αγκαλιασμένοι, ανεξαρτήτων χρωμάτων να τραγουδάμε εγώ για την ομάδα μου και σου την ομάδα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Αλλά μέσα στα πλαίσια τη όποια αντιπαλότητα ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε αυτά τα πράγματα, τα κοινά πράγματα που μα ενώνουν. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση και όντω μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία των ρανδικάλων υπήρχαν πολλά πράγματα που βρίσκαμε που ανεξάρτητα από το τι ομάδα καθένα ήταν η κοινά για όλου του ζητήματα. Και ξαναλέω, όσον αφορά και τα εσωτερικά θέματα που έχει κάποιο στην κηρύκοντα του, την ίδια τη ομάδα που υποστηρίζει, και φυσικά όσον αφορά το απ' έξω, ενώντα αστυνομία, ξέρω εγώ, κράτος, Υπουργεία, ΠΑΕ, αυτό, όλο αυτό το κομμάτι που εμπλέκεται άμεσα ή έμεσα με το χώρο του ποδοσφαίρου και γενικά του αθλητισμού. Οπότε αυτά πρέπει να τα ψάξουμε, να τα βρούμε, να τα βάλουμε κάτω και να τα αναδείξουμε, είτε μέσα από το, από το blog, από τι εκδηλώσει, από τι συζητήσει, από το fanzine. Από τι εννοήσει, τι άπειρε με διάφορο κόσμο ανά την Ελλάδα. Α, αυτό, ήθελα, αυτό ήθελα να πω. <laughs> <laughs> γιατί, <laughs> ε, αυτό ήθελα να πω. Γιατί το, το, όχι το παταξινό, ε, το, το ποδιακό με το Σεδάντιγκαλ. Ήταν ότι ε, είχε ομάδες, είχε κόσμο, ο, είχε κόσμο. Δηλαδή συνεργαζόντουσα με ε, ομάδε οι οποίε δεν ήταν στην Αθήνα. Και εκεί ήταν μια άλλη είδου εμπιστοσύνη, δεν μου. Τι δεν είναι εντάξει, το να κάνω άλλο στα Γιάννενα, να είναι ο άλλο στο αγρίνιο, να είναι Θεσσαλονίκη, Θέρε, Πόσο θέλετε, Ελλάδα, μην ξεχάσετε τίποτα μην μου πείτε ότι το κάνετε επίτιδε. Αλλά αυτό βγάζει, μπορεί να βγάζει ζητήματα, τα οποία παιδί μου δεν τα έχει. Γιατί δεν είναι ότι βρισκόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι όλοι με βλέπει, σε βλέπω, τα συζητάμε και βγάζουν μια άποψη. Το άλλο είναι ακόμα πιο, πιο δύσκολο. Γιατί θα πρέπει να βγάλεις κάτι, να πεις κάτι το οποίο ο άλλο που δεν έχει καμία επαφή μαζί σου, έτσι, να το βλέπει δικό του. Αυτό είναι το πρωτοποριακό για μένα για όλη αυτή την ιστορία. Πέρα τι έβγαλε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τι εκδηλώσεις κάνανε η γιατί εμένα εκτός από τα ωραία πράγματα που είχα ακούσει, που είχαν συζητηθεί, τα ωραία αυτοκόλλητα, το, το περιοδικό που είχε την προσωρινή για, για τα μάτια μου, επίχει μου είχε μείνει η ταινία που είχαμε δει το «Coup de ε, ε, η οποία ήταν μια ήτανε ιταλική ταινία. Ιταλική ήταν, Γαλλική, γαλλική, ναι, γαλλική κεφαλιά στα ελληνικά που ήταν ένας τύπος που κάπως γινόταν ήρωας με μια κεφαλιά γκολ τύπου βουτσά. Κοιτάζω και... Και αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ο... ο δήμαρχος της από μια κάποια μικρή πόλη, όχι πολύ μεγάλη, ο δήμαρχος της πόλης είναι και ιδιοκτήτης της ομάδας, διαπλεκόμενος και γενικότερα πράγματα τα οποία τα βλέπουμε είχε και σήμερα. Και... Είχε και βιομηχανία είχε ένα μαγαζί. Μπαρ, εργοστάσιο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Έλαντε, θυμάμαι. κι αυτό σε ποδαράκια. Άι, φτιάχνει για τον κόσμο. Πρέπει να τη βρούμε να την δούμε, να τη ξαναπροβάλλουμε, να τη θυμηθούμε κιόλα. Ναι, Θα είχε τρομερό ενδιαφέρον. Εντάξει, αυτό ήταν ένα κομμάτι πιο πολιτισμικό. Να πω κάτι. Συγγνώμη, μεταφορμή τη ταινία, νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει ακόμα και στη φάση που είμαστε λίγο την εισαγωγική. Ένα πολύ βασικό. Ένα βασικό πράγμα του καλύτερα ήταν τα φεστιβάλα του. Δηλαδή έχουμε... Ε, <laughs> <laughs> ε, εντάξει ναι. δεν έγινε εξαρχής. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αλλά λέω ρε παιδί μου, όχι, όχι, Επειδή είπαμε ας μετάξει γίνει το μπλοκ, το φαντζινάκι, το ένα το άλλο. Ότι ένα βασικό μέρος εν τέλει που δηλαδή... Κόσμος, πολύς, εγώ ακόμα ναι, και τώρα δηλαδή, μάθα, ναι, λέμε ναι. ραντίκα και λένε ας πούμε, Α, η ραντίκα ναι, λένε που κάνανε και το φεστιβάλ. Δηλαδή, κατάλαβα έχει συνδεθεί με έναν τρόπο, ναι, ναι. γιατί ήταν όντω ένα παράξενο πράγμα που έλεγε ότι. Απλά το κάνω τώρα και άμα θέλετε το συζητάμε και αργότερα του πώ ναι, πήγε ναι. αυτή η ναι. ιστορία. Ναι, ναι. Τι σημαίνει RFU festival, Σημαίνει ότι εμεί η ραντίκα λοιπόν με όλε τι επαφέ μα με τον κόσμο γύρω-γύρω που κάπω στήριζε πούμε, ή ήταν ενεργά συμμετυχή, στήριζε. Ε, κάναμε κάποια φεστιβάλ στα οποία υπήρχε μία γάμα πούμε, πραγμάτων από το από τουρνουά αθλη, ε, ποδοσφαίρου μπάσκετ μέχρι ας πούμε, προβολές που είπαμε πριν, τενίες ντοκιμαντέρ, μουσικές, συναυλίες, συζητήσεις δηλαδή ήταν που σπαθούσαν να πιάσουμε κάπως όλο το κομμάτι της κουλτούρας να το πούμε Σουμπούτεο, Σουμπούτεο διάτρος φιλών σου, σου, και, <laughs> <laughs> και η αλήθεια είναι <laughs> ότι... Ήταν σημείο που μα έφερε σε επαφή και με κόσμο ο mm. οποίο δεν είναι στην Αθήνα. <ΣΣ> <ΣΣ> Ήταν μια ωραία ευκαιρία κάποιο με κάποιον <ΣΣ> ερευνητή ότι θα ήρθε στο φεστιβάλ. Θα είτε εντάξει, ένα διήμερο. Ναι, οπότε αυτό εντάξει. Και κλείνω ε? την παρένθεση. Μα καταφέρει δύο χρονιέ και τρι... πέραν τη κακιά χρονιά. Ναι, νομίζω και τρίμηρα. Τι τελευταίε. Α πούμε τρίμηρα. Τρίμηρα, ναι. Απλά να κλείσω. Τη φορά. Κλείνουμε την φορά. Ναι, ναι, δίκιο ίσω. <σομ> Απλά να το... Σωστό. Ήθελα να το πω και αυτό, ας πούμε, ξέρεις ότι υπήρχε και αυτή η... Ε, πώς να το πω, η... Κεντρικό δρόμενο ήταν ναι, το ναι. fest. Δηλαδή ναι, ήταν, ήταν πάντα... Κεφαλαιοποιούσε μια χρονιά κάπως. Αυτό. Ε, ε, μια χρονιά με συνελεύσεις, με κουβέντες, συνελεύσεις, κουβέντες οι οποίες γινόντουσαν κάπως οριζόντια, mm -hmm. εννοώ μου είπατε ότι από την πρώτη φορά που μαζευτήκατε υπήρχε συμμετοχή, 50 άτομα, έτσι έναν αριθμό. Ειδικά στην πρώτη περίοδο, ναι που ήταν και η περίοδος που συμμετείχε αρκετό κόσμο, κόσμος, ο πιο πολλής. Μετά σε διάφορες, όπως εξελισσόταν το πράγμα, κάποιοι έφευγαν, μπορεί να αρχόντσαν, αλλά πολλοί σε πρώτη φάση ενεπλάξησαν για να δουν τι πάει να γίνει. Κάποιοι δεν το αντέξανε γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα αυτό. Mm -mm. Δηλαδή, mm -mm. μιλώντα για παδού, για γήπεδο, για βία, για το ένα και το άλλο, δεν ήταν εύκολα πράγματα. Κάποιοι ε, την κάνανε τέλο πάντων. Ε, αλλά κάποιοι μείνανε, συνεχίσανε και στην πορεία βρεθήκανε άλλοι που ψυχήκανε με αυτό το project και βοηθήσανε. Οπότε θέλω να πω ότι όντω, νομίζω ότι θυμάμαι τι πρώτε συμμαζόξει. Σχεδόν γέμιζε εκεί το υπόσχα <laughs> Ναι εντάξει ο πυρήνας μετά ήμασταν <laughs> 20 ναι, Από εκεί, και... λέω Max Άντε και 25 στι καλύτερες Ναι εντάξει. ναι Εντάξει πρέπει να σε ότι Διάφορα τα οποία μπορεί να σε βένα Στην Αθήνα ε, Περνάγανε από πάνω μας έτσι ναι, Δηλαδή ναι. διάφορες οτιδήποτε Ας πούμε, που έπαιζε από εδώ και από εκεί ε, Έπαιζε εμά εμάς Πρέπει να μας, μας περνάγανε κόντρικά από πάνω Δηλαδή και προσωπικά αλλά και σαν ομάδα ναι εννοείται. Τα διλίζαμε και τα μεταβολίζαμε βαριά πολύ Μην αρχίσουμε παράδειγματα <laughs> <laughs> Όχι ας τα ε, κάνουμε Ας, τα, ας <laughs> μείνουν εδώ εσείς, <laughs> στα εσωτερικά μας Πώς ήταν να μιλάς για αυτά τα ζητήματα Για τέτοια ζητήματα εκείνη την εποχή Για να βρούμε ένα κοινομπούσουλα Και ενώ το feedback που μπορεί να παίρνατε Από την κερκίδα που βρισκόσατε εσεί Από τους κοντινού σα. Εγώ να πω, δεν θα μιλήσω πολύ. Οι πρώτε αντιδράσει ήταν ότι εμείς με αυτού με τίποτα. Ναι. Αυτό το οποίο σε γενικέ γραμμέ, ότι δεν πάνε να λέμε τώρα αυτό. Και ναι, ότι μπορεί όντω κάπως να έγινε. Ε, να ήταν κάπως τραγική η φάση ας πούμε, της δολοφονία. Αλλά τώρα τι εδώ United και όλοι εδώ πέρα, εμείς είμαστε. ξέρει εχθροί, α πούμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό ήταν, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ναι. εννοώντα από την πλειοψηφία της συντριπτικής τη, τη, τη που άκουγε ή έφτιανε ναι, στα αυτιά ναι, ναι. Το, αυτό το σενάριο των Radical Falls United ή γιατί δεν ήταν αυτή. Ε, να, να, να, να βάλω ένα αστερίσκο. Ναι. Θα βάλω ένα πολύ μικρό αστερίσκο, γιατί νομίζω αυτό το πάμε πριν εκτός αέρα, στη μη ηχογράφηση, γιατί πολύ, πολύ, αρκετός κόσμος ε, ακούγοντας τι μεγάλες ομάδες σκέφτεται πάντα τη μεγάλη ομάδα αυτή που έχει πάρα πολύ κόσμο Α. ή λέει, οι περισσότεροι λένε ότι οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που έχουν τα πολλά τρόπεα και εγώ μεγαλώνοντας με αυτά που γράφατε και διαβάζοντας ε, κατάλαβω ότι τη μεγάλη ομάδα την κάνει η νοοτροπία των ανθρώπων που τη χτίζουν, που ζουν, που είναι κομμάτι της Άρα γενικότερα αυτά είναι πολύ δύσκολο να το μεταδώσουμε σε ένα κόσμο σε μια κοινωνία που είναι αρκετά ανταγωνιστική και όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και το μόνο που έχουν να συζητάνε στα σχολεία είναι α, σα κερδίσαμε, σας αυτό έχουμε, χωρίς να βλέπουν κάποια, να βλέπουν τον άνθρωπο που συμμετέχει στο γήπεδο έτσι σαν δρόν υποκείμενο είσαι ένας θεατής και μετά το παιδί στο, στο σχολείο γιατί εκεί ξεκινάει πάντα έτσι αυτή η διαμάχη και ω έχω εσύ σε κέρδισε, έχω περισσότερα αν έχει. Εμείς, χαίρομαι που βρήκα κόσμο τότε να στηρίζει ότι η νοτροπία και το πόσο άνθρωπος είσαι, γιατί ο Παδός ίσον άνθρωπος είδα να γράφει να στίχος, ε, λέει πάρα πολλά. Ε, τον κλείνω αυτό το αστερίσκο, απλά επειδή αυτό το πάμε στην, στα πέτρινα ναι, χρόνια που δεν ακουγόμασταν. Σωστός, καλά κατακόλες. Α ναι. ε, το πούμε, έχει, έχει μία αξία. Ε, είπαμε ότι ήταν δύσκολο. Θέλει να πει κάποιο άλλο ε, για τότε, γιατί σε. Είσαι... Ε, να πω κάτι. Ναι, ναι. Ε, νομίζω το παιδί μου, ότι μπορεί να μην ήθελε κανεί να. Ε, Πώ το λένε, να λέει. Α, α, έχει δίκιο αυτό που λέει ότι λέγανε όλοι ποιοι είναι αυτοί τώρα, όχι ποτέ, και όσοι δεν θέλουν τον άλλο. Αλλά όλοι θέλανε να υπάρχουν. Όλοι θέλαμε να, να, να, να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα. Βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, ναι, είμαστε σαν ένα κακό σπηδί, είπες όπως θες, που λέγανε όλοι, τι, τι λέμε τώρα, δεν, δεν υπάρχουν κανείς το ένα ή το άλλο. Αλλά όλοι σου βοηθούσε να υπάρχουμε. Ναι. Έτσι, αυτό να το μην, μην, αναφέρεις, μην αναφέρεις και πριν για την κάρτα Φιλάβλου, του πώς ε, έγινε αυτή η ιστορία, που άμα θέλετε το πιάνουμε και πιο μετά ήταν... Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια των Radical Fans United, εκτός από τα πράγματα του fanzine, τις εκδηλώσεις, τα φεστιβάλ και τα λοιπά, έχουν υπάρξει και τρεις-τέσσερις στιγμές, τρεις-τέσσερις δράσεις, να το πούμε έτσι, συλλογικές, που έχουν να κάνουν με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, που εγώ θεωρώ ότι αυτά, τουλάχιστον για μένα προσωπικά δεν ξέρω αν μπορεί να πει και ο Ζαφ με το Βίκ, είναι πολύ να τον ποτάχω πολύ βαθιά μέσα μου ρε παιδί μου τα θεώρω πολύ σημαντικά δηλαδή δράσεις που γίνανε ας πούμε, για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσπαθούσαν να επιβληθούν να επιβάλλουν οι από πάνω πάνω στην κερκίδα και ο τρόπος που τα αντιμετωπίσαμε ο τρόπος που τα, που τα διαδώσαμε στις, στις, στα διάφορα γκρουπ συνδέσμους ανά την Ελλάδα προκειμένου πούμε, με, με Πρωτοβουλία δική μα τέλο πάντων να εμπλακούν κι άλλο κόσμο προκειμένου να σταματήσουμε μια κατάσταση. Και, και εν τέλει είχαμε ε, θετικά αποτελέσματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είτε αυτό λέγεται κάρτα φιλάθλου, είτε λέγεται καπνογόνα, θυμάστε, είτε λέγεται τότε η, η αρχική προσπάθεια για την κάρτα ε, φιλάθλου πριν το κοντονή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν συγκεκριμένα και τα βάλαμε κάτω και είπαμε ότι οπα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Είτε λέγεται μου. Τέλο mm. πάντων. Θα συγκινηθώ κιόλας τώρα γιατί. Ναι, συγκινήσω. Όχι, είναι highlight τη ζωή αυτά. Όχι, oh. το λέω γιατί ρε, παιδί μου, βλέπω ότι επανέρχονται. Για παρα... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεχτώ ας πούμε, ότι, υπά... ότι ο κόσμο μπαίνει μέσα, μέσα από αυτή τη τσάιδια που λέγεται Gov. Θεωρώ δηλαδή ότι όταν με πήρχε αυτή τη στιγμή θα είχαμε σηκώσει μοϊκά, α πούμε. Και θα λέγαμε ότι καλά, τι κάνετε, α πούμε τώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το... να το τρώμε αμάσιτο. Να πρέπει για ένα να, να μπει. Να δίνει τα προσωπικά στοιχεία, ας πούμε, τα δικά σου και όλε τι Σε λίγο δεν ξέρει τι άλλο θα σου ζητάνε για να πα ένα να γουστάρει. Και σκέφτομαι τι έχει γίνει εξής, στο παρελθόν σε παρόμοια πράγματα, και νομίζω ότι λείπει πολύ μια αντίστοιχη πρωτοβουλία. Οκ. Ε, okay, the... Να συμπληρώσω yeah. και. ναι, yeah, ναι. Yeah, yeah. Και φτάσαμε 8 χρόνια πριν το ΚΑΤΑΡ να κάνουμε διαδήλωση έξω από την πρεσβεία της Βραζιλίας σε συντονισμό με τα κινήματα που είχαν αναπτυχθεί ένα χρόνο πριν βέβαια. Κυρίως το 13 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία ναι, στη Βραζιλία. Ναι. Εντάξει, όσο πέραγε οι 12 αυτοί μήνες, όσο πήγαινε και έπεφτε. Αλλά υπήρχε έτσι και ένας αναβρασμός, ίσως έξω από τη Βραζιλία κυρίως, ας πούμε και καταφέραμε και κάναμε και αυτό ακόμα δηλαδή μια εναντίωση αναδεικνύοντας κάποια χαρακτηριστικά για το Μουντιάλ στη Βραζιλία το 2014 ξεπερνώντας κάποιες κουβέντες και θα βάλετε τη βή να δείτε πες τι άλλο Όχι, πήσε... κεντρική διαδήλωση ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. με χίλια άτομα πλάς που πέρασε και από το Υπουργείο τότε Οικονομικών που ήταν σε αναβρασμό λόγω των καθαριστριών και καταλήξαμε ε, μέχρι την πλατεία Μοναστηρακίου Έτσι φωνάζοντας και λίγο Και πέραν του με συνθήματα. Λίγο <χι> συνθήματα ε, Μου είπατε ότι Το εγχείρημα Μόνο και μόνο από την απόσταση Το να συνομιλήσετε και να κάνετε Κάποια κοινά πράγματα Με ανθρώπους που ήταν και στην επαρχία Γιατί εδώ στην Αθήνα ήταν Το, το άτυπο κέντρο τη κουβέντας ναι. Ήταν δύσκολο ε, αλλά κάπω πέτυχε μιλήσαν δηλαδή α, για, εγώ ξαναπαροτρύνω τον κόσμο να ψάξει το blog να δει είναι, είναι εκατοντάδες παντού σε κερκίδες εγκονότουσαν ,ε, πανό με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα ε, υπήρχε αυτό, θα το αναλύσουμε και πιο κάτω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, είχε καμία επίδραση σε αυτό, στις ομάδες με τους πολλούς οπαδούς εδώ στην Αθήνα, δεν είναι πολλέ, είναι στην Αθήνα τουλάχιστον με πολλού παδού είναι τρει ομάδε, ξέρω κι εγώ. Ε, υπήρξε μια προσπάθεια να έρθουν κοντά να φανταστώ. Ε, να πω πάντω κάτι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι, δεν μπορεί να το μετρήσει έτσι, παιδί μου. Mm -hmm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί θα σου λέω από την άλλη, γιατί, σε αυτού που είναι λίγοι τελικά έκανε κάτι ή ακούμπησαν και δεν καταλάβαμε τίποτα. Περάσατε δεν ακούμπησαν. Δηλαδή είναι. Σουστά. Και μιλάμε τώρα για ένα πράγμα το οποίο ήταν ε, η μειοψηφία στο Δηλαδή ε, δεν υπήρχε ναι. τώρα αυτό έτσι. Τι να λέμε τώρα, τι έκανε σε κανένα, κάτι να πούμε. Ε, αν θεωρούμε το παιδί μου, αν έχει αφήσει κάτι, αυτό είναι πιο λογικό. από το να πούμε αν. Ε, έχει πει κάπος σε ποιους τέτοις όχι. Αναλογικά, είχε. Μια, είχε κάποια επίδραση εκεί, λιγότερη εδώ, ελάχιστη εκεί, ισχνή εκεί, πάρα πολύ εδώ και εκεί και εκεί. <πήρχε> Εγώ πάντως για αυτό που λες, πούμε. να πω ότι ένα που μου στο μυαλό, ας πούμε, Μπαμπάμ μπαμ, που δεν είναι, ξέρω κατά πόσο είναι αποκλειστική αποκλειστικό αποτέλεσμα, τη δράση του δράσης των Ρανδικών, Ρανδικών, γυναίων, αλλά σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους και κάθε φορά που το βλέπω, πούμε, να γίνεται και θα πω για πια πράγματα να μιλάω σκέφτομαι, πούμε, ότι έχουμε βάλει το χεράκι μας ήταν η ιστορία, το των μετακινήσεων και κατά πόσο, ας πούμε, υπήρχαν συγκεκριμένε κερκίδε που μπορούν να φιλοξενήσουν και να κάνουν ό,τι περνάει το χέρι τους για να έρθουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί, παρόλο τι απαγορεύσεις. Αυτό ήταν κάτι που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των Radical. Να. Ξαναλέω, έχει παίξει ρόλο και διάφορα άλλα πράγματα και προσωπικές σχέσεις ανθρώπων, Φυσικά. από κερκύτα σε κερκύτα κτλ. Αλλά επειδή το βάζαμε συνεχώ αυτό ας πούμε, το ζήτημα, νομίζω ότι και είναι ναι. κάτι που, που κάποιο έχει, έχει νιώσει ας πούμε, από αυτό το πράγμα, δηλαδή και το, και το ακολουθεί ας πούμε, σαν νοοτροπία. Έχουν υπάρξει και άλλα πράγματα εννοείται. Δεν λέω ότι ξαναλέω γιατί παρεξηγηθούμε ότι εμεί το κάναμε και άμα δεν υπήρχε, εμεί δεν θα γινότανε. Όχι πάντω, οι μετακινήσεις είναι το πιο, το πιο αυτό που υπάρχει. Έτσι. Ναι, δηλαδή, ο ναι. οποιοδήποτε, όποτε να είσαι, μικρό ή μεγάλο, ό,τι να είσαι, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να πα παντού. Έτσι. Άρα, ξαφνικά, το να σου δίνετε μια δυνατότητα ε, μέσω, μέσω μια σχέση ε, μικρή-μεγάλη δεν ξέρω να κάνει. Ότι θα πει ότι τελικά θα πάμε. Ήταν νίκη. Εννοείται. Που όταν θεωρούμε. Είμαστε έναν χώρο. Η οποία, αυτό που λέμε εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. και πω απάντων, αν δεν ξέρει δεν είναι και πολύ εύκολο. Το που θα πα, τι θα γίνει από εδώ, από εκεί και πώ. Και αυτό το πράγμα. Που, το οποίο ξεκίνησε από η αλήθεια μου στου radical. Έτσι. Εννοείται, δημιουργήθηκαν σχέσει. Δημιουργήθηκαν πολλά πράγματα από φιλίε ό,τι θέλετε α πούμε. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το βλέπω ακόμα. Δηλαδή, και είναι πραγματικά το πιο... για οποιοδήποτε παρόλο, το πιο αυτό που υπάρχει, α πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάναμε μια εισαγωγή. Είπαμε για του Radical. Μπήκαμε ε, λίγο στο, σε μια διαδικασία, να καταλάβουμε, μετά από τόσα χρόνια υπήρξε κόσμος που δούλευσε αρκετά πράγματα. Ε, τα αποτελέσματα θέλοντα και μη επειδή υπάρχει ένα τρομερός ε, συσχετισμός ε, και άλλη με άλλους παράγοντες. Ε, τα αποτελέσματα όμως είναι εδώ και ξανά τρίτη φορά το λέω, θα το πω και στο τέλος τη εκπομπής που θα πούμε πάλι για το ντοκιμαντέρ, ε, για την προβολή και όλα αυτά. Να πούμε ότι η αξία ε, σαν αρχιακό υλικό που υπάρχει στο blog ε, είναι τρομερή. Ε, πολλά πράγματα είναι επίκαιρα και εκεί βλέπουμε πραγματικά αυτά που συζητάμε τώρα ότι δεν είναι απλά λόγια κάποιων ανθρώπων που έτσι συζητάνε ότι εμείς συμμετείχαμε. Φαίνεται ε, πολλά πράγματα, πολλές σκέψεις, ε, πώς δουλεύτηκαν από κάποια ομάδα και πώς μπόρεσαν να, ε, ε, να σπύρουνε και σε όλο τον ελλαδικό χώρο, σε άλλα κέντρα ανθρώπων που τους γούσαν να πάνε γήπεδο, κάποιες ιδέες, να, και αυτές οι ιδέες ποιες ήτανε, να, να αντισταθούν σε κάποια κυρίαρχα προτάγματα, να, να δουν διαφορετικά έτσι την ε, κάβλα τους, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα ε, και επειδή έχουμε χάσει χρόνο θα επιστρέψουμε... Πολύ δυνατά να πούμε, να πούμε λίγο σε αυτό που λέω εγώ στο Zoom τη σημερινής εκπομπής. Θα το καταλάβετε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε. Πάντα εκπομπή Παρίας, όλο ε, Σήμερα Παρασκευή 21 ε, Φεβρουαρίου του Σωτηρίου του 2025. Να το σημειώσουμε και αυτό. Ε, παρέα με Ζαφύρη, Σωτήρη και Βικέντιο. Συζητάμε για πράγματα για, για οπαδική κουλτούρα. Συζητάμε για ποδόσφαιρο. Συζητάμε για τις... Ε, Κοινωνικοπολιτικές θα μπορούσαμε να πούμε προεκτάσει αυτού Ξεκινώντας είπαμε κάποια πράγματα για τον καθένα Είπαμε για το χούμπα που συμμετέχουν ο Ζαφίρης και ο Σωτήρης Πώς πάει, που το βρίσκεται, τι γίνεται Είπαμε ε, πώς βρεθήκατε εσείς πριν από πάρα πολλά χρόνια ε, Στους Radical Fans United Τι ήταν αυτό, πώ ξεκινήσανε ε, Και από την προϊστορία Και από όλα τα αρχεία που υπάρχουν ε, στα blog και όλα αυτά Πάμε τώρα στα ζητήματα που θέλω θα ήθελα μάλλον να αναδείξουμε κουβεντιάζοντα. Πριν από αυτά να στείλουμε πάρα πολλά χαιρετήσματα στη Σταματία και στην Ελένη που μας ακούνε. Εννοείται ε... χαιρετισμού και από μένα. Ε, ναι, χαιρετισμού δεν δικά σου. Απόλου, <laughs> από όλου. Από εσύ τι θέσει χαιρετισμού σε και εμεί να στείλουμε. Εσύ. <laughs> να μην πούνε ότι δεν το έκανα, δε <laughs> Και, και θα ξεκινήσω επειδή ξαναλέω ότι σήμερα το πάνελ ήταν τρομερό μας βοήθησε και στα προβλήματα, σαν ομαλίες που είχαμε στην εκπομπή μας ε, τώρα τι θέλω να σας πω θέλω να μου απαντήσετε γιατί πιστεύετε ότι είναι ταυτιβισμένος ο παδο στη δημόσια σφαίρα έτσι με το προφίλ του αδίστακτου χουλιγκάνου που σπάει και φάλια και <laughs> Το ξέρω ότι και αυτή την θα μπορούσα να την κάνουμε μια εκπομπή ναι. Το ξέρω οτι γίνεται Γιατί τέτοιοι είναι Γιατί είναι εύκολο Λοιπόν, έλα, μου φύγει Γιατί είναι εύκολο εσύ mm. Δηλαδή, άμα θες να σωχοποιήσεις ε, μια κατάσταση ε, και, να, και να βάλεις ένα ολόκληρο κόσμο σε ένα σακί Τι θα κάνεις το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνεις είναι να του υποτιμήσει. Οκ, okay, οι άλλοι του αποτιμάνε με άλλους τρόπους. Εμάς μας αποτιμάνε πάντα, ας πούμε, σε πνευλογική ότι αυτή είναι κάφρη. Είναι ουρακοτάκι είναι ό,τι είναι. Φτα... Να πεις ότι αυτή είναι ουρακοτάγκι, το τέλος παντού. Ε, ήταν το πιο εύκολο πράγμα, το οποίο μπορούσαν να κάνουν. Το τραγικό της ιστορίας είναι ότι σε αυτό το... απάνω έχουν στηριχθεί και αντιμετωπίζουν τον οπαδό ακριβώ έτσι μπορεί όχι αλλά εν μέρη και διάφορα άλλα κομμάτια τη κοινωνία τα οποία δεν, κανονικά δεν θα έπρεπε. Έτσι, αν θεωρούμε από πάντων ότι δηλαδή κανονικά αυτό συμβαίνει ότι αυτοί οι τύποι όπως να είναι τελικά είναι ένα, ένα κομμάτι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που υπάρχει και όπως σε όλη την κοινωνία υπήρχουν και από εδώ και από εκεί και οι Ουγκάνοι και οι άλλοι το να, τα, να παίζει ένα. και Ναι, ένα είναι ότι καλύτερο, το, το πιο εύκολο. Γι' αυτό αυτή η ιστορία, αυτέ οι λέξει δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Δηλαδή όσο θυμάμαι εγώ, α πούμε, δεν είναι. Ε, τίποτα. Αυτά είναι σε τάκι. Είναι ένα σετ το οποίο παίζει. Στρατό. Ναι, στρατό, οκ, okay, παίρνουν λεφτά. Το πιο ήπιο σεξιστέ. Ε, δεν υπάρχει καν. συγγνώμη, δεν δηλαδή, νομίζω. Δηλαδή ναι, το λέω... Από πλευρέ, πολύ διανοημένε. Ναι. ναι. Άλλο αλλο, είναι το κέντρο στο, ναι, στην ναι. κατηγορία. Αυτό εντάξει τώρα είναι. Ε, όταν λέμε παιδί μου. Στην ναι. Στην ναι. Ότι το, η βασική κατηγορία είναι ναι, κάφρο, εγκληματία και δεν ξέρω τι. Εντάξει, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ light. Λούμπεν. Λούμπεν, ναι. ναι, δηλαδή. ναι. ναι. Ε, Επίση. Μια ολόκληρη ιστορία, α πούμε, ή να επανέλθω λίγο στου Radical και, και θα πω και εγώ έτσι και μια άποψη, okay. που προσπαθούσαμε μέσα από και από τι εκδηλώσει, από τα πάντα τέλο πάντων που κάναμε, να βγει αυτή η ταμπέλα με ή χωρί εισαγωγικά. Ότι πέραν δηλαδή του να συζητάμε εντάξει τα διάφορα θέματα που παίζανε και τα λοιπά, ήταν και ο στόχο, α το πούμε, προ την κοινωνία, ότι ρε παιδιά, εντάξει, είμαστε άνθρωποι εδώ πέρα που έχουμε πράγματα στο μυαλό μα, έχουμε όπω. Ξογόλη, ζητήματα, προβλήματα, καθημερινότητα. Μουστάρουμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ναι, OK. Αποσύρουμε τι ομάδε μα με τρέλα, με κορδέλα, με ξογάμου, τα λαρύγια μα. Και... Αλλά δεν είμαστε, ας πούμε, τώρα κάφροι. Δηλαδή, μπορούμε να σα δείξουμε έξω στην κοινωνία κάφρου. Με κουστούμια. <laughs> με κουστούμια, ναι. Ας πούμε, σε έχει πολύ χειρότερο επίπεδο. Αλλά τέλο πάντων, κλείνω για να μην επανέλθουμε πάλι στου radical. Ε, αυτό που λέει ο Βικ και είναι 100% ήταν ε, εύκολο, το εύκολο πράγμα, εύκολη, το εύκολο θύμα κιόλας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξυγινόταν κάτι ας πούμε, στα γήπεδα, ξαφνικά έβγαναν την, την επόμενη μέρα όλοι Α, τα γνωστά. Οι χούλιγκαν, οι κάφροι, οι, οι έτσι ή αλλιώ. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση ακόμα και από, το, και από κόσμο, όπω λέει και ο Βικ πριν που θεωρείται κάπως πούμε, ότι έχει μια ανάλυση ας πούμε, κάπως για την κοινωνία προοδευτική και δεν ξέρω εγώ τι, να κάνει έστω αυτή τη διάκριση. Ας πούμε, να πει τρε παιδιά, όπα, μήπως υπάρχουν υπερβολές εδώ πέρα. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί. Ας πούμε. Εδώ πέρα είναι άνθρωποι που κάνουν το ένα να κάνουν το άλλο. Δεν μπορούμε να λέμε μεσή λίβνη για μια κερκίδα ας πούμε, για να γείπετε ότι αυτού πηγαίνουν εκεί, είναι έτσι. Αλλά εν τέλει, δεν... ε, νομίζω ότι πάντως κάπως, δεν ξέρω... Ναι. Έχει στρώσει κάπω αυτό. Δεν έχω, δε, δε, δε ξέρω. Ε, Ήθελα να πιστεύω εγώ και δεν ισχύει ότι δεν είναι όπω ήταν μπορεί, πριν κάποια χρόνια αυτό το πράγμα. Ότι κάπως έχει αλλάξει αυτή η. η δεν υπάρχει αυτή η, η στάση πλέον η τόσο τέλο πάντων γενικευμένη. Α πούμε ρε παιδί μου τέτοια. Όχι, γελά. Δε... Να το κάνω <laughs> εγώ δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως, <laughs> μπορεί <laughs> Όχι, μπορεί <laughs> να είμαι και τελείω άγνωστη. <laughs> Μήπω αυτοί που το λέγανε. Γίνανε αυτό που κατηγορούσανε Α, ε, οκ, μπορεί και αυτό Πάντω εγώ να το πω γιατί γελάω Γιατί ε, ανέβηκε πάλι τα τελευταία χρόνια για κάποιο περίεργο λόγω το μπάσκετ Και στο μπάσκετ είναι πιο intellectual. Γενικότερα στο μπάσκετ είναι πιο Και εγώ το λατρεύω το μπάσκετ Και οι εδώ ε, Ναι ε, γενικότερα, ε, αυτή η ερώτηση ήταν επιτιδευμένη να το τι θα μου πείτε Γιατί πάλι επιστρέφουμε, θέλοντας και μισούς Radical ναι. Βλέποντας το blog, ε, τα άρθρα ένα-ένα Κάνοντας ένα scroll πίσω και βλέποντας παλιότερες αναρτήσεις, και αναρτήσεις Είδα στις Κερκίδες να παίρνουν θέση και να κάνουν δράσεις Για κοινωνικά ζητήματα άπειρα τα οποία ποτέ φυσικά δεν είδαμε στα μέσα μαζικής εξημέρειες, ενημέρωση, εξαπάτησης, δεν ξέρω τι προτιμάτε. Ε, όμως όταν γινόταν κάποιο πέσιμο κάπου και υπήρχε κάποιο ακόμα. ήταν πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα στα αρνητικά, στις άπειρες, και εγώ προκαλώ τον κόσμο να μπει στον Radical και να κάνει μια αναζήτηση, στα άπειρα πράγματα που γίνανε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, σε όλες, σε, σε, σε όλες τις πόλεις, ε, δεν τα είδαμε πουθενά. Ήτανε, κάνανε την προσπάθεια η Radical, κάνανε την προσπάθεια κάποιοι άλλοι αλλά δεν βλέπαμε το το προσωπείο του άνθρωπου ο άνθρωπος είναι τελικά ο Παδός και βλέπουμε κάτι άλλο. Εμείς τα μόνα που αναπαρήγαν τα κανάλια πάντα είναι μια στερεοτυπική ε, αντίληψη του, του Παδού, ο οποίος είναι χούλιγκαν, ο οποίος θέλει βία, είναι Λούμπεν ε, και αυτό. Δικ, κάτι έχεις να πεις. Ξέσαι, Εγώ πω. νομίζω ότι ακόμα κατά διαστήματα που μπορεί να βγάζει κάτι, ε, το κάνανε για να το δω από ε, παιδί μου ότι το πώς αυτό θα το κάνουν εργαλείο. Δηλαδή, ε, ας πούμε το θυμάμαι, ας πούμε, π.χ. Ε, από εφημερίδα, ας πούμε, ε, θυμάμαι 8, 2008, ε, Πανιά Παύλος Φίσας. Έτσι. Αλέξης, 8. 8 ώρε. Ναι. Ε, Αρσχάιμερ. <συμίως> Είμαι <συμίως> κοντά. Λοιπόν, Αλέξ, ε, Και αυτό ήταν. Ε, ήταν παιδί μου. Δεν ήταν και καλά. Αχ, αυτά τα παιδιά έχουν και αυτή τη γνώμη. Δεν ήταν έτσι. Ήταν από μεριά, από μια μεριά και να δείξουμε κάτι. Ότι, οπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, θεω, θεωρώ ότι. και καλύτερα, μάλλον, σε ένα σημείο. Έτσι, γιατί να το κάνει ο άλλο ε, στο καταλάθο το δέχομαι, ή να το κάνει με ένα τρόπο ότι εντάξει, επειδή συμβαίνουν και αυτά. Αβάλλω μια φορά ότι συμβαίνουν και αυτά, α πούμε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που το κάνανε όποτε το κάνανε δεν ήταν, ήταν στοχευμένοι για άλλο πράγμα. Όχι να δείξουν να πούνε ότι να, ε, ε, ε, μέσα στη κερκή δεν συμβαίνει αυτό και αυτό, έχουν άποψη. Το και το, δεν είναι τυχαίο ότι. Την ημέρα τη δολοφονία του Φίσα, το πρώτο πράγμα που ακούστηκε είναι α, σκοτώθηκε για το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Καθόλου τυχαίο. Ναι, είναι ενδεικτικό κάπως τις αντίληψεις που υπάρχει. Ναι. Και λέει: Ήταν πιο εύκολο να, να ακούστηκε να για να μπορέσουν να πούνε, Α, ναι, οκ. Okay. Ωραία. Κάπω η... για παράδειγμα, συντομή το... ναι, ναι. σε, σε συμπλοκή που. Κάπω α πούμε, πούμε παιδί μου, μπορεί να θυμίζει ο παδική, η πρώτη τέτοια που ακούω είναι ότι η αστυνομία ξέρω το όχι με Δεν υπάρχει χωρί να έχει γίνει καμιά έρευνα. ρε παιδί μου, μπορεί να οτιδήποτε μπορεί να είναι. Μια συμπλοκή, okay. Για κάποιο λόγο μπορεί να σκεφτούμε διά, διάφορου λόγου που πλακώνουν το κόσμο. Στους Αλλά ξέρεις, η πρώτη πράγμα που βγαίνει είναι ότι ε, η, ερευνα, η αστυνομία, ξέρω εγώ, ερευνά α πούμε το όχι και πιστεύει ότι είναι, όπου είσαι, υπάρχουν πολλά κίνητρα. <laughs> δηλαδή είναι κασέτα. Είναι και εύκολο, κάπω. Να πω λίγο. Ναι, ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι μόνο τώρα μπορεί να πει ότι έχει λίγο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ε, τα ήταν 12χώρα, πάνε με σαν 13χώρα, με 15χώρα, στα 14χώρα. Έχει παίξει λίγο την όπα. Μη τυχόν είναι παρέ, μικρό, ό,τι Αλλιώ ε, είναι αυτό που υποστοτεί, έτσι. Ναι. Ωραία. Ε, πιστεύετε ότι ο παδό είναι ο βασικό υπέτειο για τι άδειε κερκίδε στα ελληνικά γήπεδα, Όχι. <laughs> παραγωγικό είναι, θα έλεγα εγώ. Μια και μου έπασε ότι σου αρέσει το μπάσκετ. Όση ώρα αντέχει να δει. Ε, να το πάμε έτσι λίγο πιο mainstream. Για yeah, ώρα αντέχει να δει ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, στην Κερκίδα εντάξει, αντέχεται. Τηλεοπτικά δεν αντέχεται. Oh, ε, oh. Δεν αντεχόταν. Εντάξει, τώρα έχει βελτιωθεί, α πούμε. Αλλά αυτό είναι μια mainstream και λίγο, νομίζω, ήταν και λίγο έτσι η συνδικαλιά μα. Ε, yeah. Μελών των RVU, θα έλεγα, όχι όλων. Πάει το μυαλό μας σε έναν συγκεκριμένο και σε δύο. Ε, αλλά στο βάλουμε και αυτό, ένα αυτό δεύτερο. Ανέφερα την, ε, την τηλεόραση. Ε, νομίζω ότι και προ-COVID ε, έχει γίνει εμφανές ότι η φάση αυτή με την τηλεοπτική, εγώ την έχω ονομάσει τηλεοπτική απικιοποίηση του χρόνου μας. Ε, έχει αρχίσει και γίνεται ανυπόφορη. Ε, Εμεί εδώ οι τρεις, μεγαλώ, τώρα μιλάω σαν μπάρμπας ας πούμε, okay, μεγαλώσαμε γνωρίζοντας ότι τα μάτς είναι κάθε Κυριακή, αντιστοιχαλύτερη ε, λόγο ίσω ευρωπαϊκών ε, αγώνων γινόταν ένα μάτσο και το Σάββατο. Ε, σιγά σιγά με την είσοδο ε, τη συνδρομητική πλατφόρμας τότε του Filmnet, αρχίσανε να σπάνε Κυριακές σε Σάββατο. Μετά αρχίσανε το Σάββατο, το ένα μάτς του Σαββάτου να γίνονται δύο. Τη Κυριακή ανά, αντίστοιχα το, το ένα, μάτς, ε, ένα μάτς που ξεχώριζε αρχίσανε να γίνονται πάλι δύο μάτς που ξεχωρίζουν. που φτάσαμε σε, αυτή την, σε αυτό το κικαιώνα, α πούμε ε, όπου προσθέθηκε και η Δευτέρα. Ε, μάλιστα έχουμε γίνει και αντιγραφή στη Premier League στην έναρξη, νομίζω ότι σεζόν, έχουμε προσθέσει και την Παρασκευή για να γίνεται ένα τετραήμερο. <laughs> ε, νομίζω όλο αυτό ας πούμε έχει, εντάξει, έχει εγώ, χαώσει ας πούμε, τον κόσμο. Sorry, τώρα που σας πήρα μονοκομπανιά. Και εννοείται ας πούμε, και η αύξηση του κόστου ε, των εισιτηριών. Άρα, και παράλληλα, και η αύξηση όλου του κόστου της καθημερινότητας γιατί, ας πούμε, κάποιο κόσμος τα βάζει κάτω και λέει, ας πούμε, ότι... εγώ δεν επιλέγω να πάω να παρακολουθήσω τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Που, από εκεί που έδινα, με, έδινα εγώ, ας πούμε... δεν έχει γίνει ακόμα coming out, ας γίνει το πρώτο coming out. Ε, δεν θυμάμαι, ας πούμε, αν ήταν 210, 220, 230... δεν θυμάμαι, ας πούμε, 180, 170 νομίζω... 150 πρέπει να είχα ξεκινήσει εγώ, να παίρνω κάρτε διαρκέας. Τώρα τα 150 νομίζω είναι για τρία πολύ σπουδαία μάτσες στη EuroLeague. Απίστευτα πράγματα. Πέραν του Gov. Το οποίο είναι και αυτό ένα σημείο, ας πούμε. Ένα ε... σημείο που αποκλείει κιόλας κόσμο. Που αποκλείει κόσμο, εννοείται. Πάντως να πω λίγο κάτι για το... για το stick -tacks. Άλλοι παράγοντες, αν ε, σκεφτεστε... Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε... Ε, π... Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Δηλαδή, πάρα, πάρα πολλού λόγου. Να βρούμε πολλού λόγου που δεν πηγαίνει γενικά. Αν και θεωρώ ότι σε κάποιε ομάδε μια χαρά γεμίζουν τα γήπεδα. Είτε γκόβ, ξεγκόβ, είτε εισιτήρια, μια χαρά πηγαίνουν ο κόσμο. Και απορώ λίγο με αυτό η αλήθεια, Είναι γιατί ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα εισιτήρια που έλεγε πριν. Ε... Έχει διμέρει ορού. Όχι, όχι, κάτι. Θα σου πω. Ε, δηλαδή, πώ το βίωσα εγώ, επειδή μου που. Εντάξει, ε, OK, πηγαίνω γήπεδο είχα κάποια χρόνια διαρκείας, δεν μου φαινόταν, λες, υποπληρώνω στο διαρκείας. Okay. Δεν δε σου φαίνεται τόσο όσο μου φάνηκε την πρώτη φορά που ήταν να πάω με το γιο μου γήπεδο, ο οποίο δεν ήθελε να πάει πεταλάτος, είπε ότι ήθελα γιατί, εντάξει, να δει λίγο φάση γήπεδο μπάλα. Τόσο είπα, ναι, μέσα στις συνθήκες λίγο ανθρώπινες. Ε, και το εισιτήριο που έβρισκα, σούμε, ήταν 50 ευρώ το άτομο και επίσης 50 ευρώ για το παιδί. Δηλαδή και, και σκεφτόμουν 100 ευρώ Εκατό ευρώ. Α, ναι, για να πα σε γη παιδωλά. Να πα, να το παιδί, να πα σε γη παιδωλά. Δηλαδή, το λέω ακόμα και τώρα και μου φαίνεται ποσό, πούμε, όχι απλά διανόητο. Δηλαδή, τρελό, α πούμε. Αλλά λένε, θα γυρίσει η οικογένεια σα εδώ. Ναι, αυτό, <laughs> να γυρίσει η <laughs> οι οικογένεια σα εκεί. Πώ θα γυρίσει. Εντάξει, δηλαδή. θα γύρισ, Ωραία, ναι. Ναι. να πάει και η τετραμελή οικογένεια, α πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή 200 ευρώ. Ναι. Και να φάει, α πούμε, και τέτοιο 250 ευρώ. Δηλαδή, να πάει να κάνει μια έξοδο 250 ευρώ, α πούμε. Δηλαδή είναι, δηλαδή, είναι πραγματικά μου φαίνεται. Όποιο α πούμε λέει ας πούμε, για του οπαδού ότι είναι πρόβλημα, ότι αυτοί δημιουργούν. Θα, θα, λέω αυτό, το, θα λέω αυτό, παιδιά. Ρίξε μια ματιά στι τιμέ των εισιτηρίων, για να πάνε, παιδί μου, οι άνθρωποι. Όχι, όχι στα VIP, όχι στι Sweetheart, στι πολυθρόνε. Να πάει, α πούμε, έξω από κερκίδα, σε οποιαδήποτε κερκίδα, πλην α πούμε του πετάλλου. Να πάει στη γόνια, στο κόρνερ, παιδί μου. Στο κόρνερ, να μην είσαι κέντρο-κέντρο, κόρνερ. Μια χαρά θα βλέπει. 50 ευρώ. Δηλαδή είναι πραγματικά τρελό, α πούμε, και φυσικά μετά η όλη διαδικασία. Ηλεκτρονικά, άσε που δεν υπάρχουν συστήρια που μπορεί να πα συστήριο σαν άνθρωπο που ήταν παλιά, Μπα στο συστήριάκι και το γουστάρι να το, το βλέπει. Ηλεκτρονικά και άμκα και email και τα κινητό και να περάσει από τον gov και κάρτα. Για κάποια ομάδε θέλουν και κάρτα φίλου του σωματείου που άμα δεν την έχει πρέπει να τη βγάλει. Συν 10 ευρώ, δηλαδή τώρα μια κατάσταση πραγματικά για να πα να πει ρε παιδί μου να πάει να γουστάρει το παιδί που δεν έχει πάει γή, παιδί, το, το πα πρώτη φορά να νιώσει αυτή την κάβλα που έλεγε πριν. Μέχρι να το κάνεις από το πράγμα σου έχει φύγει καλά. Ζωνή, δηλαδή. <laughs> και λες, Ρε Γαμότο, Ρε φιλ, επί μου, sorry, πούμε, αλλά δεν δε γίνεται, δεν βγαίνουμε. Μεγάλο, πούμε, ξέρω δυο δύο-τρία-τέσσερα χρόνια να πηγαίνει μόνο σου, μα βρει άκρη. Να πα δουλειάκι, δηλαδή, έτσι, ναι, ναι, δηλαδή. Γιατί <laughs> <laughs> δεν δε, δε, δε βγαίνουμε, Γι' αυτό που π.χ. για την τηλεόραση. να το τηλεόραση. Ένα κοινό μα φιλό Δευτέρα μετά τα. Μετά την πρώτη προβολή, επειδή διδάσκει, δεν ασχολούνται λέει. <laughs> Εντάξει, παιδί μου, του είπα ότι μπορεί να έχει να κάνει με το συγκεκριμένο πεδίο που διδάσκει, α πούμε, που είναι έτσι πιο καλλιτεχνικό. Ότι, ότι... δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο ναι, ναι, ναι, και ναι, ναι, να παρακολουθούν ναι, ναι, ναι, και να ναι, ναι. υποστηρίζουν μια έχει, ομάδα. Συμφωνώ, ότι δεν έχει με κάποιον να α Και έχει την εκτίμηση, την οποία την έλεγε κιόλα, αν θυμάσαι, α πούμε, και τότε. Ε, ότι βλέπει, ρε παιδί μου, ότι η πιτσιρικαρία αναφορά οι μπλοίζε ξενών ομάδων. Σιγά σιγά ας πούμε φεύγει αυτό το πράγμα η υποστήριξη. Το λέω σαν συνέχεια αυτό που λέει ο Σωτήρης. Δεν ξέρω. Ε, Δεν ξέρω ποιοι ασχολούνται. Να το πω και έτσι εγώ ας πούμε. Για πες μας εσύ Βικ. Εσύ απλώ ξέρετε αυτό που λέτε εσύ. Δηλαδή τα όλη η ιστορία με τον κόβμα, τις κάρτες βαλακίες τώρα και τις τιμές των εξυτηρίων. Ισκύει, ότι είναι έτσι, αλλά θεωρώ ότι, παιδί μου, ε, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι, και δεν το λέω ότι είναι δηλαδή, καλά κόσμο, δεν είναι δουλευταίς, δεν δηλαδή, είναι δουλειά, δεν υπάρχουν λεφτά και έτσι. Είναι και λίγο ξενέρα πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, το προϊόν σαν προϊόν. Ναι. Δεν πουλάει. Και δεν πουλάνε και τα δύο. Mm. Και βάζω τον μπάστη μέσα. Γιατί τον μπάστητάει και okay, είναι, είναι αγκαλία δύο, δηλαδή, δεν υπάρχει τρίτο. Έτσι, ο τρίτο ε, υπάρχει το τέλος, είναι, είναι με χαράδεα και πέφτει, έτσι. Μην το συζητάμε τώρα. Ε, αλλά δεν, δεν είναι... Ποιος να, γιατί, εντάξει, οκ okay, τα στήρα, αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι γιατί να το κάνει, γιατί να ασχοληθεί. Το πήγες στο ακρόταπ. Δεν είναι ακρόταπ, να σου πω κάτι. Ε, δεν είναι ακρότατο. Ε, Δεν είναι ξενέρα. Ναι, εντάξει. Ε, όταν βλέπει, πούμε, αυτό το πράγμα το γιο Όταν βλέπεις δηλαδή, εγώ βαριέμαι να βλέπω κάτι λιγάκι ε, κλάμα. Μήπω το πω αλλιώ, δηλαδή, αχ, το ένα. Δηλαδή, ότι okay, όλοι σου λένε τα πάντα. Έτσι. Όλοι είναι οι ισχυρότεροι χουλιγκάνοι που υπάρχουν. Ένα λογικό άνθρωπο. Ένας λογικός άνθρωπος, ε, Εμάς μας βγάζουν δεν είμαστε, μη μπερδεύστε. Έτσι. Θα λέει, γιατί επειδή παιδί δεν πάει να τώρα. Ναι, Προφανώ. Συγγνώμη πω, δηλαδή, αυτό είναι. Να πω και για το VAR. Ναι, ναι, όχι, το δέχομαι. Όχι, φίλε, δεν θέλω. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Χριστό, άμα είναι. Αυτό που είπες, παιδί μου, δηλαδή, το νόνι το, ξενέρωμα, ναι, ναι, το φίλε, είναι, δηλαδή, είναι, δηλαδή να πάει και να το πάει πίσω, Άμα να προσπαθήσω να, βλέπω, να δω να είμαι σοβαρά να είμαι με... να δω τι θα δείξει. Ετεροχρόνια, ε, δεν μπορώ να το Να περάσει κανένα δεκάλυτο. Πα, πάω μια μπύρα, δηλαδή, δηλαδή δεν γίνεται. <laughs> να πανηγυρίζει μία φορά για να στιστερούν στο τέλο. <laughs> ε, πάντως, για την νεολαία που αναφέρατε πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσου με κάποιο τρόπο ή από παιδιά ή από, από... από κάποιο πεδίο τη ζωή του. Να δει ότι οι πιτσιρικάδες και έχει μια εντελώς κοινωνική βάση ε, πλέον γουστάρουν πάρα πολλοί ατομικότητες και αυτό είναι μια, ε, είναι μια κοινωνική ε, συνέχεια που βλέπουμε. Από το συλλογικό πάμε φουλ στο ατομικό ε, με όχι καθόλου καλά αποτελέσματα. Από την ομάδα πάμε στον επαγγελματία αθλητή γιατί πλέον βλέπουμε αθλητές έτσι δεν βλέπουμε έναν τύπο που μπορεί να έχει και λίγο κυλίτσα, να έχει και λίγο τεχνική και λέγαμε τι, κοίτα τι έκανε ε, τώρα βλέπουμε αθλητές οι οποίοι μέχρι το 90 βαράνε και κατοστάρι ε, και δεν είναι άσχημο το ποδόσφαιρο φυσικά όταν ο άλλος είναι και αθλητής να το λέμε αυτό Έτσι, το έχουμε ευχαριστηθεί τουλάχιστον δεν ξέρω για τον ελλαδικό χώρο αλλά όταν βλέπουμε έναν αγώνα στην Τη Αγγλία, κρύο που τρέχουν μέχρι το 90, λε, wow, αυτή είναι. Βλέπει πιτσιρικάδε πλέον να λατρεύουν πολύ περισσότερο ατομικότητε, δηλαδή μπορεί να πούνε ότι α, εντάξει, εγώ είμαι ατομικότητες γιατί... γιατί γουσάρω το Χάλαντ, και προπερση που ήταν στη Ντόρτμουντ, εγώ ήμουνα Ντόρτμουντ. Ε, λατρεύουν αρκετά ατομικότητε mm. πλέον από ομάδε γενικά. Mm. Ε, και είναι υπάρχει και αυτή η τάση να είναι ομάδε ε, του εξωτερικού. Που, Εγώ να το πω, είχα διάφορου φίλου οι οποίοι είχαν αυτό το ρομαντικό με τη Λίβερπουλ Δεν ξέρω γιατί, τώρα μπορείτε αυτό είναι παλιωμοδίτικο, παιδί μου Τώρα η Λίβερπουλ το έτσι πάει Τώρα εδώ έχουμε άλλα, ναι, Σίτι, Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, Παρί, Παρί Δηλαδή βοήθεια με την Παρί Η είναι όχι τόσο σαν τη Λίβερπουλ Πιο κατοπίνη Είναι μετά το 1990, φεύγα Ναι να πού πω ερώτηση που μου στείλαν από το κοινό. Εννοείται. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο Παρίας τις ερωτήσεις και το σκελετό τις φτιάχνω μαζί με ανθρώπους που ακούνε την εκπομπή. Άρα οι μισές ερωτήσεις όπως από αυτή που θα σα πω τώρα δεν τις μπορούν να είναι αλλά είναι ερωτήσεις που θέλει ο κόσμος να ακούσει. Και μου είχε ο φίλος ο Άλεξ να τον πούμε. Είναι, λέει, ο παδό αυτό που συντηρεί ιδιωτικού στρατού σε πληρωμή για τα συμφέροντα των ιδιοκτητών πλουσίων. Ο ίδιο ο παδό με τι δράσει του, δηλαδή συντηρεί στρατού. Αν αυτό μπορούμε να τον αποκαλούσουμε παδό, α πούμε, εννοεί κάπω. Ναι, ναι. Ε, προσωπικά εγώ δεν τον, δεν τον θεωρώ Είναι ένα βασικό, δηλαδή μπορούμε, Αν πούμε, εδώ πέρα ο καθήνα να ορίσει πούμε, το τι σημαίνει ο παδό ή τι θα ήθελε, δεν ξέρω τι, α πούμε. Ναι. Ε, μπορούμε να το αναπτύξουμε αν θέλετε, αλλά <σχεδιά> ένα από τα σημεία πούμε, που προσωπικά για μένα εγώ δεν μπορώ να πω κάποιον ότι είναι... Να το πω επειδή μου σαν και εμένα, ξέρει δηλαδή ότι είμαι και, και εγώ ο πούμε, είναι και αυτό. Δεν... Δεν... για μένα δεν είναι. Όταν είναι... αυτό... μπεις Μπι... Μπι... σε αυτός σε αυτό το trip, ε... όπως για παράδειγμα θα λέγε... λέμε ας πούμε, κλασικά ότι ο Παδός που την έχει, τη βλέπει εγκληματίας και κουβαλάει μαζί του ας πούμε, εγώ, ο, ο... ο Πλωστάσιος να πάει να κάνει δεν ξέρω εγώ τι, δεν τον θεωρώ οπαδό. Αντίστοιχα, α πούμε, δεν θεωρώ οπαδό και αυτόν που κουβαλάει, ξέρω εγώ τι, κουβαλάει για να πάει να εξυπηρετήσει σε συγκεκριμένα συμφέρον συγκεκριμένου ανθρώπου ή τέλο πάντων για, για να κάνει πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, με την κερκίδα, με την υποστήριξη, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία α πούμε συνδέονται Άρα, με την ίδια λογική, δεν θεωρώ, δεν δε, δε μπορώ να τον αποκαλέσω οπαδό. Είναι στην κερκίδα μαζί μου. Αλλά δεν, δεν θεωρώ ας πούμε, ότι αυτό που. Μάλλον να το πω και ακόμα πιο έτσι: συγκεκριμένα, δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ε, ε, έχει κάποια κουλτούρα, μου, κάποια οπαδική κουλτούρα, επειδή το χρησιμοποιήσαμε αυτό και σαν όρο στην αρχή, ας πούμε. Είναι κάτι, κάτι άλλο. Εντάξει. Είναι τόσο αυτό που έτσι είναι. Δηλαδή, είναι, ε, κόντες, είναι κάποιοι, υπάρχουν κάποιε κόντρινε γραμμέ. Πολύ απλά το «τ είσαι», «τι, είσαι, τι είσαι, τι θεωρείς ότι είσαι και τι θεωρείς ότι είναι ο άλλο. Έτσι. Όπω πολύ καλό δίκιο έχει ο Άλεκ, ο, ο πριν Σπρίντια είπε ότι δεν μπορώ να βοηθώ τον εαυτό μου, ίδιο με αυτό είναι». Έτσι. Δεν είναι το ίδιο Όπω δεν είναι το ίδιο πράγμα ο άλλο που μπορεί να, να σου δώσει τάντια στο χέρι για, για, το, για τον ίδιο λόγο. Ούτε θεωρώ για μένα αυτός ο παλιό απαντός. Είναι, είναι, είναι, ε, είναι πολλά παισότα πράγματα που δηλαδή δεν είναι λάθος. Ναι, δεν θεωρώ να δώσεις αν γιατί πολύ απλά είναι πόσο σύστημα στη ζωή. Όχι, παιδί μου. Είμαι αυτή η λόγη. Για μένα, ένα οπαδό δεν, δεν υπάρχει περίπτωση να μισεύεται τη, τη ζωή του άλλου. Εγώ θα πω και κάτι τελευταίο για να κάνω και μια σύνδεση ας πούμε, με το. γι' αυτό που έλεγα πριν, α πούμε, του πώ ορίζει ο καθένα τον οπαδό. Αυτά τα αναδεικνύαμε πάντω. Όχι, δεν λέω για του radicals. Ναι, Εννοείται που τα. επειδή ε, αναφέρθηκε πριν και τον blog και τα λοιπά, θα βρείτε τέτοια και, και τέτοια κείμενα κριτική, α πούμε, σε αυτό το πράγμα. Αλλά κάνω ένα μικρό spoiler, α πούμε, για το ντοκιμαντέρ <laughs> που λέγαμε πριν. Για μένα, πούμε, δεν, δεν, θε, δεν θεωρώ ο οπαδό και μάλιστα οπαδό που είναι και μέσα στην τρέλα και εγώ δεν ξέρω τι, α πούμε, που είναι δίπλα στην κερκίδα μου και να μην ξέρει ποιο είναι το, ποιος, ποιο είναι το όνομα του δεύτερου τερμοφυλάκια τη ομάδα. Δεν θεωρώ, α πούμε, ότι είναι οπαδό αυτό το πράγμα. Είναι έτσι. Λε, παιδί μου, δεν το θεωρώ ότι... Δεν θα τον αποκλείσω, κατάλαβα, πω... αλλά, αλλά δεν. Ε, ε, Πώ να το πω. Είναι διαφορετικό να πηγαίνεις, να, ε, να υποστηρίζεις την ομάδα σου και να συνδεθείς με έναν τρόπο, να έχεις μια σχέση με την ομάδα πάθους, ρε παιδί, με για την ομάδα και διαφορετικό πούμε, να πηγαίνεις για τη φάση. Αυτό, αυτό, αυτό, αυτό έχω εγώ, δηλαδή το, το, το, το, το τρομερό πρόβλημα, ας πούμε. Ε, να πηγαίνω για τη φάση να, και για τα φράγκα, για, το, ξέρω, για, για, για λόγους άσχετους με το άθλημα αυτό, καθ αυτό και με το όλο και το... Όλο το και το περιβάλλον ας πούμε, του άθλημα του, δηλαδή ενώ όχι καθαρτό, το γνωστικό κομμάτι καταλαβαίνει, δηλαδή, την ατμόσφαιρα, το πριν το μετά. Ε, οπότε επειδή υπάρχει πλέον πάρα πολλοί κόσμο, μπορεί να υπήρχε και πάντα τέλο πάντων, αλλά τώρα είναι πιο έντονο που πηγαίνει, α πούμε, παιδί μου, γιατί είναι ωραία η φάση, είναι ωραία φάση στο γήπεδο. Life style. Να η φάση στο γύπεδο, εντάξει, έχω και κάποια πράγματα να πάω. Πάμε, ας πάμε να γουστάρουμε. α πούμε. Ε, αυτό το πράγμα δεν είναι ακριβώ ο παδός, Να ανεβάσουμε και μια selfie. Να ανεβάσουμε εδώ με τα κινητά. Άλλο αυτό το πράγμα με τα κινητά. Όλη την ώρα το κινητό. Βίντεο, story, φωτογραφία. Δηλαδή. <laughs> δεν το ζει. <laughs> ποια, ποια ήταν αυτή η ωραία ξανθιά που ήτανε χθε ο σεφ. Ναι, ναι, oh. <laughs> <laughs> ε, Αυτά να ξέρει όμω, αυτά δεν είναι τυχαία τα, τα άρθρα. Αυτά παίρνουν τα κλικ. Αυτά του ενδιαφέρουνε. Ε, και βλέπουμε αυτό εντάξει για την πληροφόρηση του κόσμου Μας έχει στείλει ο White Chocolate Super League Για βαθιά παντρεμένους κύριοι <laughs> Ωραία <laughs> Καλή ατάκα ε, <laughs> ε, Λοιπόν, ε, επειδή το ανέφερες αρκετές φορές τύρι, ε, Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι ο Παδός ε, για εσάς Πώς το πώς το σκέφτεστε και επειδή πάντα είναι αυτό που πιστεύετε και το ιδανικό, κάπου στη μέση το βρίσκει ο καθένας, ε, πείτε μου κάποια χαρακτηριστικά. Ε, τι είπε, πριν, νομίζω είπες αν ιδιωτελείς αγάπη ή είπες κάποια... Εγώ πάντα ασκούσα μια αυτοκριτική για την χρήση του όρου οπαδός. Σίγουρα δεν μου άρεσε η λέξη ο οπαδισμός, δηλαδή έκανα εμέτω. Ο Παδηλίκη μου άρεσε λίγο περισσότερο γιατί δείχνει αυτό λίγο την ανιδιοτέλεια, την στήριξη, την αμέριστη στήριξη ας πούμε ρε παιδί μου στην έννοια να το πω έτσι του συλλόγου και των ανθρώπων ας πούμε που αγωνίζονται με τα εμβλήματα και τη φανέλα του συλλόγου και απλά το έθετα έτσι λίγο αυτοκριτικά από την έννοια ότι δεν ήθελα να φαίνεται σαν κάτι ότι είναι άκρητο. Δηλαδή ο τύπος ρε παιδί μου που θα δέχεται και θα καταπίνει κάθε μαλακιά που συμβαίνει στο όνομα της υποστήριξης αυτής. Είτε έχει να κάνει ας πούμε με τα φράγκα είτε έχει να κάνει με, με συμπεριφορές μέσα στη Κερκίδα. Οπότε γιατί νομίζω λέγαμε και για Κάτι, κατά καιρού γράφαμε σκεπτόμενοι, το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Βάζαμε εκεί διάφορα τέτοια, ας πούμε. Οπότε mm. για μένα ο μυαλωμένο είναι ταυτόσιμο, εφάμιλο για μένα τη φίγουρας του οπαδού που έχω στο μυαλό μου. Ε, του ανθρώπου που κάθεται, εννοείται μέχρι το τέλος, σε έναν αγώνα δηλαδή. Αυτό που είπε τώρα που λέτε για τα selfie, πριν από αυτά. Δεν άντεχα τους ανθρώπους που φεύγανε στο, στο μπάσκετ στο 39 και 10, με τίποτα. Για να μην κολλήσουν <χει> στην κίνηση, Ζαφή, αυτοκίνηση, Ριζαφίρι. <χει> <χει> <τίποτα. χει> πόσο, <χει> <μάλλον, χει> πόσο μάλλον και στο 90, θυμάμαι τώρα κάτι φάσεις που τρέχανε να δούνε. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα που έχουν έχουνε μπιγκόλα, μετά, ενώ φεύγανε οι μαλάκες. Έχει γίνει. Ε, δηλαδή αυτό το θεωρώ πολύ βασικό. Φορές. Ήταν ένα από τα βασικά που πίστευα. Και επίσης, το, τη Μύρλα, ε, τη στοχοποίηση, παίκτη, π.χ. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί βρίζανε το Βίντρα. Ποτέ. <laughs> ποτέ, ρε. Ποτέ, όμως. Δεν το, δεν το αντιλήφθηκα ποτέ. Γιατί δεν έβγαζε καλές έντρες. Οκ, <laughs> εντάξει. Okay, <in the> <laughs> <laughs> Όχι, στο λέω, ξέρεις. Ε... Ναι. Ε, πάνω κάτω αυτά ξέρω εγώ τώρα να τα περιγράφω, ας πούμε. Και ναι, και εγώ υπάρχει αυτή η ατάκα, με την οποία όταν την πρωτοείδα στο φίλμα έφαγα τρελώς καλό μου, γιατί την έβαζα την παραθετικά π.χ. με τους Εγγλές, γενικά τους Βρετανούς, επειδή μου, χωρίς να υποτιμώ τους άλλους. Και χάρηκα πολύ που τη βάζει ένας Μεσόγειος. Ε, ότι που, λέει κάποια στιγμή θεωρώ απαράδεκτο να μην ξέρεις τον ε, δεύτερο τερματοφυλάκι και μετά το πάει ακόμα λίγο πιο κάτω, ας πούμε, ή τον προπονητή τη Youth Team. Για να πω την αλήθεια, τώρα εγώ δεν τον ξέρω τον προπονητή τη. Ε, δεν είσαι πάντοτε. Τώρα έχουμε και τις Β' ε, ε, ε, που έχουμε πάνε. Έχουμε και αυτό το φρούτο τώρα. Που πάνε Super League 2 πάντως. μόνο. Ε. Εκτό από αυτό, τι είναι τη Αγάπη. Είναι για μένα, βλέπω, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάνει από πού είμαι. Αλλά νομίζω ότι για ολονόλυμο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όπω αγαπά. Εγώ έτσι θεωρώ. Ότι αν είσαι αυτοπαδό, αν αγαπάς την ομάδα σου και όσο την αγαπά, την αδιατέλεια από ό,τι την αγαπάς, Έτσι. Αγαπά την, την, την, την, την, την πόλη σου. <συλλοί> ε, φίλε, είναι εκεί που ζει. Κάπου ζούμε όλοι Έτσι Συνδέει δεν συνδέει Μπορεί κάτι να συνδέει μπορεί να μην συνδέει Έτσι ή περισσότερο να συνδέει λιγότερο Αλλά δεν γίνεται να μην βγει να χωριά Και αυτό είναι ένα Αν το αποχωρήσουμε Έχει να κάνει το Πώς το βλέπεις αυτό σε αυτό το πράγμα που ζει, παιδί μου Και Τι τι κάνεις αυτό το πράγμα που ζει. Είναι δηλαδή ε, φεύγει από τα κλειστά όδια του, του γηπέδου και σε Εγώ σε αυτό συμφωνώ 100%. Εντάξει, δεν μπορώ να το νιώσω απαραίτητα γιατί δεν έχω αντίστοιχα, το αντίστοιχη εμπειρία, ε, βίωμα. Ε, και τουλάχιστον για να πω και εγώ σε σχέση με αυτή την ερώτηση, ξέρει, είναι νομίζω πιο εύκολο να πει τι δεν είναι ο παδό. Mm. Να αποκλίσεις δηλαδή κάποια πράγματα ρε, παιδί μου, τα οποία. Ουσιαστικά αμαυρώνουν, να το πω έτσι. Δεν θα πω τώρα το παδικό, την οπαδική σκηνή, α πούμε. Γιατί λέμε καμιά φορά το παδ... και το ακούμε και δεξιά και αριστερά και το παδικό κίνημα, και λίγο εγώ με αυτό έχω λίγο. ως πολύ το θεωρώ. Ε, πολύ άστοχη έκφραση. Τέλος πάντων, γιατί οι δεξιέ δεν είναι πολύ εύκολο μετά να πει ρε παιδί μου, τι είναι ο παδός, α πούμε. Εντάξει, ε, ε, ε, ε, ο παδός τώρα. Η τρέλα ποιή που μπορεί να κουβαλάει κάποιο για την ομάδα ξέρεις, έχει κάποιες διαβαθμίσεις όλοι αυτοί ας πούμε είναι, είναι ε, Το ότι πας ας πούμε... Ο, ο, ο, ο, ο άνθρωπος πούμε, που πάει με την παρέα του από πριν να κανονίσει η ποιή, να πάει μια εκδρομή το πριν, το μετά του γηπέδου να εξω, εγώ, ξεγυμνοθεί ας πούμε, στο γήπεδο και να φωνάζει 90 λεπτά, είναι οπαδός. Ένας που είναι μόνο του, δεν έχει παρέα. Και πάει και θέλει μπουσάρι να πηγαίνει κάθε κυριάκι στο γήπεδο και είναι για πάρτι του. Και είναι η σχέση αυτή με την ομάδα που τον κάνει ας πούμε, να τον ε, κρατάει ζωντανό. Είναι ο παδό αυτό. Αυτός. Ανεξάρτητα ας πούμε, που δεν έχει το παρέα του να κάνει το χαβαλέ του και είναι μόνο εκεί να βλέπει μια κερκίδα με τα τίκ του να πούμε, που του έχει δημιουργήσει η ομάδα. Και τρελαίνεται ας πούμε, με το αυτό που βλέπει και να το χάνει και όλε μπορεί να βάλει τα κλάματα. Είναι ο παδό. Και είναι, πώ να σου πω, είναι ρε παιδί μου, άνθρωπο που γουστάει να βλέπει στην κερκίδα. Εγώ τουλάχιστον. Μπορούμε να πούμε τέτοια παραδείγματα πολλά που έχουν διαφοροποιήσει σαν συμπεριφορέ και, και όλοι όμως του ενώνει κάτι. Αν βγάλεις ας πούμε, τα αρνητικά, τα πράγματα τα οποία ας πούμε, είναι εκτό τη της κουλτούρας, που λέγαμε πριν, ξέρω εγώ. Τσαμπουκάδε με μαχαίρια, με φραγκά, με, να κάνει το κομμάτι σου, α πούμε, το οποίο έχει, ξεφεύγει από την λογική της υποστήριξης της ομάδας, του κάνεις για πράγματα διαφορετικά. Όλο αυτό, ας πούμε, είναι εναντίον του ορισμού του οπαδού. Όχι, ε, νομίζω ότι καλύφθηκα σε αυτό το κομμάτι ε, και θα συνεχίσω και εννοώ ότι... Μας μένει κάποια ώρα ακόμα. Είχαμε και το ζητηματάκια. Γι' αυτό σας πηγαίνω έτσι και δεν έχουμε κάνει διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω ένα μικρό. Οκ, okay, αν το πάμε έτσι, το πάμε. Μας έχει στείλει πάλι ένας άλλος φίλος, θα το πούμε ο Κώστας. Λέει, είναι το ποδόσφαιρο, λέει, το όποιο του λαού. Δηλαδή, από προς από τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνησή του. Είναι ο κινηματογράφος το όποιο του λαού. Που όχι μόνο κινηματογράφο. Μπορεί να πει και. Όχι τέχνε. Αυτή τη στιγμή. Ήθελα να το πω αυτό ότι. Επειδή είπε πριν για την τηλεόραση, ότι αυτό ο κόσμο, ιδιαίτερα από τον COVID και μετά, πολλέ φορέ όλοι μα, καταναλώνουμε κινηματογραφικά προϊόντα και σειρέ. Δηλαδή, αυτό είναι ο χρόνο, είναι η ζωή μα. Και το δίνουμε καταναλώνοντα και ουσιαστικά αυτό σε καταναλώνει στο τέλο, όλο αυτό. Πολύ καλή απάντηση. Ε... Ναι, όχι, δεν ήθελα να ξεφύγω όμω. Όχι, δεν <laughs> Νομίζω αντι... ε, και με αυτή τη μαλακούρα. Ε, συζητώ συγγνώμη από το φίλο, δεν έχω. να προσάπτω. Ναι, ναι. Ε, Εντάξει, νομίζω ήταν η πιο εύκολη συνδικαλιάρικη απάτηση που θα μπορούσα να δώσω αλλά νομίζω ότι και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να αναδειχθεί με ενός τύπου διαμαρτυρία, αντίσταση ε, με ακόμα και ε, δημιουργική σκέψη ας πούμε. Εντάξει, πάντως δεν μπορείς με να τελειθείς. Σε... Διζαπε... Mm. Με το να κάτσει να καταλάβει το πώ αγωνίζεται π.χ. ο Πέπε Γκουαρδιόλα mm. λέω εγώ τώρα ε, σε βάζει σε ένα σε βάζει λίγο να στροφάρει, λέω εγώ τώρα. Από, εντάξει, τώρα θα μου πεις μπορεί να στροφάρει μόνο για 90 λεπτά και μετά να γίνει πάλι βλάξ. Δεν το ξέρω αυτό. Ε, θέλω να πιστεύω, πάντα θέλω να προσπαθώ. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο άνθρωπος, να το βλέπω μισό γεμάτο. Τώρα προσπαθώ να το κατακτώ αυτό. Ε, Π.χ. α πούμε, εγώ καθόμουν στο πάνω διάσωμα για να βλέπω λίγο τάχα θα βγουν τα pick and roll και τα συστήματα, ας πούμε, πιζέλικο-βράντοβιτς. Γιατί θεωρούσα τον εαυτό μου έξυπνο. <laughs> Αυτά δεν ξέρω τώρα. Ε... Εντάξει, δεν μπορούμε να, να ρινωθούμε πάντως ότι, έχει, ότι δεν έχει επιδιωχθεί και δεν επιδιώκεται να παίξει αυτό αυτόν τον ρόλο του ποδοσφαιρών. Δηλαδή, δεν μην είμαστε κι εμείς τώρα ότι α, ξέρεις, ακούμε την ατάκα αυτή... που απλά... Και ότι όχι απο, αποκλείεται. Εντάξει. Εγώ, εντάξει, Εγώ, εντάξει. ναι. Όχι, εντάξει, αυτό πλαισική, έτσι. Αλλά η λογική του ήταν της... Ήταν ε... η λογική της οπαίδωσης. Ε, ναι, αυτό, εντάξει. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, εντάξει, ότι είναι μια... Μια γνώμη και μια άποψη που υπήρχε, α πούμε, η οποία ήταν. Ε, Όποιο θέλει να βλεχθεί με τα σκατά, εντάξει, οκ. Okay. Μια ακόμα γεννήκευση ναι. όπω αυτή που λέγαμε εντάξει. πριν, ότι ο παδό ήσουν κάφρο είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα, το ίδιο όχι πράγμα, αυτό που λέει. Είναι το, είναι το ίδιο πράγμα από την άλλη με την άλλη μεριά. Ναι, ναι. Έτσι. Και αυτό τυπώ, παιδιά, εμεί δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αυτά είναι μακριά. Μακριά ναι, από αυτό. Μην μολύνουν τα χέρια μα. Αυτό είναι. Ωραία. Ε, θέλετε να μου πείτε για, τις, για, για την τελετουργία του γηπέδου. Γιατί έχει μία τελετουργία ανθρωπολογική, ε, ακαδημαϊκή, έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Και γενικότερα ο το άνθρωπος σαν άνθρωπος του είναι πολύ πιο εύπεπτο στην ψυχοσύνθεσή του να δει τον εαυτό του μέσα... Ε, Κομμάτι ενός συνόλου δρώντας τελετουργικά Βέβαια όπως είπατε και πριν και σημειώσατε πολύ σωστά Ότι ο προσανατολισμός, οι αλλαγές των ημερών το, Τα συνθήματα τα πολλά που λένε ζούμε για την Κυριακή Και τελικά είναι για το Σάββατο και σκάει και Δευτέρα Αλλά την Δευτέρα δουλεύω και θα πάω κουρασμένο Όλο αυτό λίγο σαν σου χαλάει αυτό το ritual. Αλλά για πείτε μου λίγο για το, για, έστω για το δικό σου τελετουργικό ή το βλέπετε εγώ προσωπικά, εντάξει, αυτό είναι λόγο για να πηγαίνει γήπεδο Πώ να το πω, δηλαδή θέλω να πω από το πώ κάθε στην από το τι βλέπει γύρω σου εικόνε, το ένα καινούριο σύνθημα, σύνθημα που θα ακουστεί διάφορε φάσει γύρω σου που ξέρει, α πούμε, τι παρακολουθήσει, πώ αντιδρούν ας πούμε, στη φάση του παιχνιδιού, ε, Εντάξει, μιλώντα τώρα και για, για ανθρώπου που να το πω και ασχολού και πιο οργανωμένα. Με το κομμάτι της κερκίδας εκεί αύξανε πολύ περισσότερο σημαίνει, όποια τα λειτουργία. Γιατί εκεί θέλει μια οργάνωση πριν, θέλει αυτό να ασχοληθεί, πώς θα γίνει την εμφάνιση τη κερκίδας του, τι, τι θα πει, πώς θα το πει, πώς θα ντυθεί, σε μια εισαγωγική εννοώ, πανιά, σημαίε από εδώ από εκεί, ένα πανό, ένα πανό, που πρέπει να σηκωθεί για ένα ζήτημα χύψη. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί σε κάθε αγώνα να είναι διαφορετικά ας πούμε, και, να, και, και να θέλει μια εβδομαδιαία προετοιμασία αυτό το πράγμα. Που είναι μέσα στα πλαίσια τη τελετουργία. Αυτό το κάνει μαγικό πούμε, αυτό το πράγμα. Ποιο ασχολείται με αυτό το πράγμα. Έχω ε, ασχοληθεί ένα φεγγάρι πούμε, παλιότερα. Εντάξει, τώρα δεν το κάνω. Εννοείται. Όχι. Εννοείται. εννοείται, εννοείται για χρόνου ή οτιδήποτε, δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όσο, όσο, όσο έχω συμμετάσχει ήταν πράγμα το οποίο ήταν μέρος της όλης κουλτούρα, κουλτούρας, μέρος της όλης της τελετουργίας που ήταν ίσως πολλές φορές και πιο σημαντικό και από το παιχνίδι το ίδιο όταν ξεκινούσε και όταν τελείωνε. Δηλαδή θέλω να πω το κομμάτι αυτό του πώς, ε, ρε παιδί μου, να δει την Κερκίδα ε, Θεωρώντα ότι παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ότι βοηθά με κάποιο τρόπο την ομάδα. Το κάνει για πάρτι σου και για του ανθρώπου γύρω σου, αλλά το κάνει εν τέλει ας πούμε, για αυτό που θα συμβεί στι τέσσερι γραμμέ του γηπέδου, είτε είναι ποδοσφαιρικό είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι οποιοδήποτε άθλημα. Και ήταν μέρο τη τελετουργία, όπω επίση μέρο τη τελετουργία είναι και το πριν και το μετά. Δηλαδή το, το λίγο πριν το γήπεδο και, και, και μετά. Για να μην μιλήσουμε πούμε, για εκδρομέ κτλ που αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα πιο όμορφο επειδή παιδί μου, ειδικά ποιοί όταν είναι να πας πρώτη φορά σε ένα που δεν ξαναπάει. Τι θα δεις, κύρις που χαζεύει αυτό, τι, αντίπαλιο παραδεί, πώς είναι το γήπεδο, πώς θα Έ, δηλαδή έχει, έχει πράγματα τα οποία είναι, είναι μαγικά όσο, για όποιον επειδή μου, έτσι μου γουστάρει τελώς πάντα το συγκεκριμένο χώρο. Η τελετουργία, τελετουργία τι, η είναι την αρχή που θα πει από το σπίτι, δεν, ξέρω, δεν, δεν είναι όλα τα ίδια, δεν είναι πάντα τα ίδια Μάλλον έχει τα κάνει που πας, δεν πας, είτε πώ όλα τα πάντα Αλλά είναι, είναι αυτό το ωραίο πράγμα που ξαφνικά αισθάνεσαι χαρά και γαλήνη, θα βρεις τους φίλους θα, Όχι, θα βρεις τους φίλους, αλλά μπορεί να μην βρεις φίλους σου Δηλαδή το λέω θα δεις ένα κομμάτι φίλων οι οποίοι δεν μπορεί να μην φιλήσει δηλαδή, η κανότητα, α το πούμε ή έξω. Αλλά να είναι η, η μέσα. Το λέω έτσι τι, αλλά αυτό είναι. Ότι θα δει στου δικού σου, παιδί μου, θα δει στου δικού ανθρώπου, θα δεις, έτσι. Με τα καλά, με τα κακά, εκεί. Ε, αυτό που είπε και γύρω από το Άρα, ότι εσύ πει, ότι είναι αυτοί, πήγε καλά, δηλαδή όταν φτιάχνει κάτι, πόσο είδε καλά, πήγε τελικά, βγήκε ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτή είναι η μαγεία ενέδεση, ότι θέλει να βρει του άλλου, σαν και εσένα, έτσι, και να περάσει όπω περάσει, με του δικούς όρους και με του δικούς σου ανθρώπους. Ωραία και ταυτόχρονα με αυτέ τι απαντήσει που μου δώσατε Έχετε απαντήσει και σε κάποια από τα επόμενα ε, Ότι όλη αυτή η δράση και η διάδραση της ημέρα του αγώνα Η ερώτηση ήταν ε, πώς γίνεται να περάσει από την κατανάλωση του θεάματος Να βλέπεις έναν αγώνα Στο να δράσεις μέσα σε αυτό και να δράσει και κοινωνικά Και όπως είπε και ο, και ο Σωτήρης Ας ένα πανί, θα δώσουμε ένα μήνυμα, τρέχει κάτι εκείνη την περίοδο, σηκωθήκανε σε όλη τη χώρα για τα τέμπι πανιά. Είδαμε ε, οπαδούς να λένε συνθήματα μα, ε, μαζί, ε, αντίπαλοι, απέναντι, να τους χωρίζουνε κάγκελα, πηγή και να λένε συνθήματα γι' αυτό. Ε, αυτές είναι οι απαντήσεις και απαντάμε και στο φίλο που μας έστειλε ότι έτσι γίνονται αυτά. Ε, λοιπόν, πώς ε, συνεχίζουμε... Ε, έχω μια ερώτηση η οποία είναι αρκετά βασική Και γενικότερα εγώ στο, και στο χώρο που κινούμε Ειδικά το πολιτικό χώρο που κινούμε Την ε, ακούμε συνεχώς Και υπάρχει κόσμος που την απαράγει ακόμα και τώρα Άσχετα αν εμφανίζονται και αυτοί οι ίδιοι πολλές φορές ε, Να κρυφοκοιτάξουν στα γήπεδα και να πάνε λίγο από την έγκλη τους ε, Και τι, ποιο είναι αυτό Αυτό είναι το... Ε, ε, ε, ε, ε, μου τον ονομάσαν πολιτικό ελιτισμό Αυτόν που λέει μείνετε μακριά από τα γήπεδα Εκεί υπάρχουν σεξιστές, λαμόγια στρατιές Που κάνουν τα θελήματα των επιχειρηματιών <laughs> <laughs> Ναι Στην κοινωνία υπάρχουν όλοι αυτοί Υπάρχουν και άλλοι Άμα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να ζούμε ε, αλλιώ, Θα πηγαίνουμε σε ένα βουνό Γιατί είμαστε η Χούρκ Δεν είμαστε Χούρκ Έτσι Ζούμε εδώ, ζούμε με όλου αυτούς Όπως ζούμε κάθε μέρα Σε δουλειές μας, στο σπίτι μας Με όλους αυτούς του κατάδες ζούμε Ναι, ζούμε Τόσο γήπεδο με αυτούς mm. Έτσι, ακριβώς Γιατί σε αυτή την ονείρα ζούμε Και ας πει ο καθένας Τι θέλει να κάνει τι αν θέλει να αλλάξει Και πού Και ας μετληθεί εγώ να πω για αυτέ τι σελίδε. για του ανθρώπου που το αντιμετωπίζουν έτσι. Θα ήθελα να κάνω και από αυτό το μικρόφωνο μια παράκληση. Όποιο αντιμετωπίζει του οπαδού με αυτόν τον τρόπο, θα ήθελα να μην δηλώνει τη χαρά του όταν βγαίνουν πανό που έχουν πολιτικοκοινωνικό περιεχόμενο, είτε πανό τα οποία εκφράζουν μια ενωτική διάθεση. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει ας πούμε, να μην υπάρχουν σχόλια όταν δηλαδή, υπάρχει θετικό πρόσημο. Γιατί ξέρει, αυτό είναι λίγο κολοτουμπίτσα. του πούμε. Αν θεωρεί ότι ο παδί είναι αυτό που είναι, α, α μην ασχολείται ούτε, ούτε με το θετικό πρόσημο ούτε με το αρνητικό. Yeah. Α σε εκείνα είναι κάφρι, κάνει εσύ ας πούμε, τα δικά σου τα ωραία τα πράγματα, τα, τα, τα, τα πολύ υγιή, πούμε, που δεν υπάρχει κανένα ψήγμα αρνη, αρνητική κατάσταση. Ε, το λέω γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν και σ' Ανδράδικαλ και τώρα, να, με την πρώτη στραβή ας πούμε, να βγαίνει αυτό το πράγμα, αυτή, αυτές οι απόψεις, και, και, και όταν υπάρχει μια κίνηση που δημιουργεί, ας πούμε, και έχει να το πω έτσι γίνεται ένα σχόλιο εύστοχο και αγγίζει αυτό που λέμε την πολιτικοκοινωνική κατάσταση, ενώ μιλάνε οι οπαδοί που κάνουν, δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό το πράγμα, Υπάρχει μια φάση που πού ήθε, τη βγάλανε ρε σύ, εκεί πέρα που ηθε τη βγαλανε ρε αυτό <χι> πάνω φοβερό για, <χι> για, <χι> ναι, ναι. για τα τέμπηρε. Τη βγάλανε όλοι για το φύσα, πανόρευε αυτή τη φοβερή. Κάτσε να δούμε, μήπω. Και μετά γίνεται κάτι άλλο που είναι πάλι α πούμε εξισταμίων. Και λέμε, οπ, βγάλανε αυτήν, κάφρερευε. να αποφασίσετε, α πούμε τέλο πάντων. Μήπω να μιλήσουμε κι <χι> εμεί για αυτό που λένε αυτοί. Μήπω αρπάκου την κουβέντα. Ναι, <χι> ναι, <χι> ναι. Σωστά. ξαφνικά, μα είναι ο Εδέιτε τα λένε. Ε δεν πάστε του κάνω να του πλησιάσουμε λίγο. Γιατί κολλόπαιδα είναι, αλλά καμιά φορά, αν τα λένε καλά... Στις εκλογές πάμε ψηφίσουν κιόλα. Μήπω θα σου σας... <laughs> κάνουμε λίγο γουτσου, -γουτσου. <laughs> Λοιπόν, ε, θα πάμε... Επισ... Ε, έχουμε ακόμα δύο ρετσούλες. Σπέφτουμε λίγο... βραδεώς. Ναι, ναι, ναι. Ε, Γιατί θα μας εκλοτσήσουν, μάλιστα. Ευχαριστούμε. Τι είναι... Κάπως τώρα, τι είναι το νόπολιτικά, το ξέρουμε. Το έχουμε ακούσει πολύ καιρό. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, Τι, τι μπορεί να εξυπηρετεί αυτό και κατ' επέκταση και στην κοινωνία. Κάναμε ένα μικρό σχόλιο πριν για τους νεολαίου ότι δεν ασχολούμαι εγώ πολιτικά, δεν ξέρω τι κάνουν. Και ας πούμε τι εξυπηρετεί αυτό και κατ' επέκταση και στο κήπεδο που είναι κομμάτι τη κοινωνία. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω, όμως. Αν θέλουμε να πούμε ιστορικό για αυτό το Νόπολιτικά, ναι, ναι, πηγαίνει πολύ πίσω. να πάμε τώρα στη Ρώμη, στους Σούλτρα τη Ρώμα. Τώρα, μην τα μπλέξουμε. Ας στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι, είπαμε, είναι διαφορετική περίπτωση. Μην είναι εδώ, στον Ελλαδικό χώρο. Μα το κοπιάρανε, ρε, φίλε, και το φέρανε ναι, εδώ. Εντάξει, δεν το κοπιάρανε ακριβώ. Το χρησιμοποίησαν, okay. το, το, ε, το εργαλειοποιήσαν, α πούμε. Την Ατάκα πήρανε μόνο. Την Ατάκα, εντάξει. Και όχι το βάθο τη. Τι να πούμε τώρα για αυτό εναντίον του Νόπολιτικά. Όχι εναντίον, ε, πώς το βλέπετε ε, να το σχολιάσετε. Ε, γενικότερα, όχι μόνο να το σχολιάσετε, αυτό που σας είπα είναι ότι ε, τι εξυπηρετεί αυτό, τι πιστεύετε το εξυπηρετεί. Κατεπέκταση επέκταση και στο, στους νεολαίους που μπορεί να πηγαίνουν στο γήπεδο και σου λένε ότι δεν ασχολούν πολιτικά, τι μπορεί να εξυπηρετεί αυτό, διαφέρει από αυτό που εξυπηρετεί και στο γήπεδο. Γιώνουμε λίγο πώ το λέει η Ναι, και εγώ, εγώ επειδή αντέδρασα πριν και με, μάλωσε με τα ματιά του Σωτηρή, θα το παίξω από την ανάποδη. Αυτοί που τα ρωτάνε αυτά θα θέλανε να επιβεβαιώνεται αυτό που υπάρχει στο μυαλό του, και μετά το φύσα ας πούμε, που περιμένανε όλοι ότι θα βγουν στο χάδια, θα θέλανε ρε παιδί, όντω να βγαίνουν στο χάδια στην κερκίδα. Αυτό τι είναι, είναι εννοώ πολιτικά ή πολιτικά. Άμα βγουν στο χάδια, είναι πολιτικά. Πολιτικά είναι. Α, γεια σου. Ωραία. Σε αυτό τι λέμε εμείς, λέμε νοπολι... ε, θα, θα θέλαμε να πούμε αν υπήρχανε κερκίδες που πηγαίνανε μόνο ακροδεξίοι. <coughs> θα ήμασταν υπερ του για να μην εκφράζονται. Θα ζητάγαμε, α πούμε, από την πολιτεία και από την ΕΠΟ... Γερμανία από... δηλαδή, έτσι. Θα ζητάγαμε έτσι. να μην υπάρχουν πολιτικά σύμβολα. Αν υπήρχε πλειοψηφία... Πολιτικό σύμβολο είναι και η σημαία της, ε, της χώρας. <sever personal paid venue> <SUSI> Πόσο προβοκάτορα είσαι ρε <SUSI> Όταν παίζουν μεταξύ τους ελληνικές ομάδες, ε, ε, ναι είναι. Ε, Επίση όταν, ε, όταν εμφανίζονται ελληνικές σημαίες μόνο εναντίον τουρκικών ομάδων πάλι είναι πολιτικό σύμβολο, λέω εγώ, προβοκατόρικα. Ε, εν πάση περιπτώσει για να απαντήσω ας πούμε ε, θεωρώ ότι ε, ε, επειδή το γήπεδο είναι θεωρώ εγώ ε, και εμείς και οι τρεις θεωρώ δημόσιο χώρος έκφρασης εάν μπορεί να υπάρχει μια συμπαγής μειοψηφία ε, η οποία ας πούμε κάνει σκέφτεται κάπως τηρεί τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε πριν λέω εγώ, του οπαδού, ε, τότε πολύ δύσκολα μπορώ να τους πω μη σηκώνετε κάτι. Αυτά που λέω τώρα είναι βαριά, απλά επειδή μεγάλωσα κιόλα λίγο, για να προβοκάρω λίγο, ας πούμε, εδώ και την κουβέντα. Ε, εάν λοιπόν κάποιοι, ας πούμε, πηγαίνουν 200 χρόνια γήπεδο και, έχουν πρόβλημα, και είναι, σκέφτονται σαν την μονή σφιγμένου, ε, τι θα ζητήσω εγώ από αυτούς Να μην εκφράζονται γιατί Η πλειοψηφία του πετάλου που επικαλούμαι εγώ είναι αντίθετη Είναι τελικά αντίθετη η πλειοψηφία του πετάλου ή όχι Περίπτωση τώρα πούμε λίγο προβοκατόρικα Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να θίγονται αυτά τα θέματα Επειδή μεγάλωσα εγώ ότι η δικιά μου η Κερκίδα Επειδή ήταν κάποτε μια παρέα την οποία την, περιφέρα, την περιφέρανε, ας πούμε, την ονομασία της σε 200 δημοσίευσης, μαλακίες, το ένα το άλλο. Και είδα στη ζωή μου μόνο έναν. Ε... Αφορά περιβράχιονιο εδώ. Mm. Παναθενειακός ερθρός αστέρας, με πάντσεφ. Θηρά τέσσερα πάνω, green cockneys Ένας τύπος με περιβραχιόνιο, με Αγγέλο το Σταύρο και... Το κοίταζα. Α πούμε, πρωτολικίου παιδάκι μου να το κοίταζα και λέω, Οκ, OK, αυτή είναι η Νόπο. Α πούμε, αυτό ο τύπο είναι μόνο η Νόπο. Και μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι ήταν μια μαλακία. Α πούμε αυτό. Δεν ίσχυε. Δεν υπήρχε καμία Νόπο. Δεν ήταν νέο ναζί. Ξέρετε, είναι τώρα. Οπότε έχω μεγαλώσει ότι υπάρχει πολιτικοποιημένη κερκίδα, α πούμε, και από εδώ και από εκεί. Εγώ. Και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να λυθεί ας πούμε δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί μέσα στη Κερκίδα ή 50 μέτρα πιο πριν τη Κερκίδα ε, τελικά α πούμε είναι όλα ζητήματα για να επανέλθουμε ας πούμε σε αυτά που λέγαμε πιο πριν είναι όλα ζητήματα τι γίνεται πριν το γήπεδο και πολύ έξω από το γήπεδο άρα ας πούμε οι άνθρωποι που τα λένε αυτά ρε παιδί μου καλό είναι τουλάχιστον να δρούνε έξω από το γήπεδο έτσι ώστε να μην εμφανίζονται αυτοί μόνο μέσα στο γήπεδο. Οι κακοί έγιναν αντιληπτό. Γιατί με κατηγορούν ότι μιλάω, με κατηγορούν ότι γράφω κυρίω κωδικοποιημένα, Όχι. Εντάξει, εκτό από αυτό που πεζάω, εγώ θα ήθελα να πω κάτι σε όλον. Σε όλη τη να μου πει μάλλον. ό σε ένα γήπεδο έτσι Μπορεί να τα... φωνάξει κάτι, φωνάξει κάτι, ένα σύνθημα αν δεν του πάτσουν. Είναι πολιτικό ή δεν είναι πολιτικό. Αν, αν κατά διαστήματα έχει βγει ένα νόμο το οποίο δεν σε βολεύει, γιατί είσαι παδό και αντιδρά, αυτό είναι πολιτικό ή δεν είναι πολιτικό. Ε... Αν λε τον άλλον ότι έχει ακριβάσει στήρια ότι δεν μου αρέσει σε παιδιά ή να πάμε κάπου, ούτε σύνθημα που μου τα απαγορεύει, είναι πολιτικό ή δεν είναι πολιτικό. Να πούμε άλλα πολιτικά. Να, να μα αρέσουν ή δεν είναι πολιτικά. Να θεωρούμε ότι όλα ένα μεγάλο κομμάτι των πραγμάτων από αυτού που βγαίνουν στο γήπεδο, μόνο που γίνουν. οτιδήποτε. Δηλαδή δεν, τώρα, δεν λέμε αν είναι καλή πολιτική πολιτική, κακή πολιτική. Δεν λέμε ότι είναι δική μα ή δεν είναι δική μας. Έτσι. Για Έτσι. Να μου πει λοιπόν και να, να μου πει κάποιος, τι είναι ή τι δεν είναι. Σε αυτά που κάνει οποιοδήποτε ε, πολιτική όχι. Μέχρι τους καλούς ή με τους κακούς. Αυτό που είπε ο Βίκη είναι το ουσιαστικότερο. Το ζουμί. Το ζουμί. Mm -hmm. Γιατί το θεωρούμε το πολίτικα και νοπολιτικά σόρυν που το πήρα τώρα πάνω με όλο αυτό με αυτούς τους όρους τους ε, συμβολικούς και ιδεολογικό-συμβολικού, ας πούμε ε, έχοντας κατά νο, ας πούμε η οπάδη της Λάτσιο είναι αυτό η οπαδοί της Άγιο Βαγιακάνου είναι αυτό. Ε, δεν υπάρχει τώρα αυτό κατά αναλογία εδώ στην Ελλάδα. Ας μπορέσουμε λίγο να ζήσουμε με αυτό όλο για την Ελλάδα. Είναι το κλασικό πράγμα, μαλακά. Φέρνουμε κάτι στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Τι το κάνουμε σαν Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Ε, το δηλαδή φαίνεται κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα και θεωρείς ότι πρέπει να ότι είναι έτσι. Για ε, να πέ... σε προβοκάρω, δεν γουστάρω του οπαδούς, αλλά αυτοί εκεί από το περιστέρι είναι κάτι καλές <laughs> περιπτώσεις για, για να τις κοιτάμε λίγο. <laughs> να σου πω κάτι. Μπα. Δεν το έχεις <laughs> Μπα. Τελικά, η μη θέση στα πολιτικά είναι θέση. Ε, εμείς δεν έχουμε καμία... Πρόσεξε, τώρα θα τρώμε την εκδοχή. Ναι, δεν είναι, τελειώσαμε αυτό. Είναι η βομάνια ναι, ναι, ναι, να πούμε, shy ναι, ναι. ναι, ναι. vibes. Αυτοί οι τύποι που κράζουν, ας πούμε, α πούμε. Αν νόμιζε να ότι αυτοί οι τύποι που μένουν να παίξουν <σκύρια>, <ουσί>. <σκύρια>, <σκύρια>, <σκύρια>, σκύρια. Αυτοί οι τύποι δεν έχουν καν. που λέγανε όλα αυτά τα προηγούμενα που τα θέτε προβοκατόρικα, δεν έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν μία πολιτική άποψη για, τα, για το πρωταθλητισμό, ρε παιδί μου, για την αθλητική business γενικά. Στεκόμενοι ότι είναι όποιο το λαών, Τι είναι τώρα αυτό άποψη Τώρα γελέ, ο κόσμος όλος να πούμε ε, Ξέρω πε, εγώ ναι, Πέταξε ένα αφορισμό είναι πάρα πολύ βολικό και εύκολο Πέταξε ένα αφορισμό και τελείωσε να, Έλα να συζητήσουμε ας πούμε πώς σε πρέπει να αθλείται ο κόσμος Για έλα να μας τα πεις Να δούμε τι θα πεις Μαζικός αθλησμός σε... ναι. Λαϊκή εξουσία, λαϊκή οικονομία Το στηρίζω πάντως εγώ να παίζουμε εμείς μπάσκετ ναι. Από το να βλέπουμε τον, τον Μπράντοβιτς Να προπονεί το Α, Κάνουμε μαζί Α, να με να φύγει πόδια. <laughs> Δεν Θε να αντιγράψεις Τι κάνουν αυτοί καλά για να το κάνεις και εσύ Στα μέτρα του δυνατού Άμα είχα την ευχαίρεια Να το κάνω από μικρός Χωρίς να έχω στο μυαλό μου Όλα τα βάσα να της κοινωνίας. νομίζω ότι όλοι μας αυτάναμε σε επίπεδο να βγάλουμε τις μαγικές μας κινήσεις ε, στα γήπεδα Είναι ζητήματα πολιτικής, παιδείας, ε, τα οποία είναι βαθύτερα, αλλά δεν θα μιλήσουμε τώρα για επαναστάσεις και αυτά, νομίζω ότι ε, φτάσαμε στο τέλος φτάνοντα θα ήθελα να μου πείτε το τελευταίο που μου είχαν στείλ ήταν οι ομάδες και η ιστορία τους ανήκουν στο ροπαδικό λαό τους και όχι σε καθελογές επιχειρηματίε. το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα χωρίς Ντούκου μέσα Δίλ ναι, ναι. Όχι ah. μου τα έχουν στείλει για τη διάρκεια Λοιπόν ε, Τελευταίο που θα πούμε Είναι ότι σας βρίσκουμε Τη Δευτέρα ναι. Και όποιος πει ότι άκουσε την εκπομπή Παρίας Live Θα έχει τουλάχιστον μια αγκαλίτσα ναι, Από σας. Σωστό. <laughs> ε, άμα, ε, άμα πει την άκουσε την αρχή Τι όλες <laughs> <laughs> Απ' την αρχή ήταν λίγο δύσκολο Θα έχει λοιπόν, ανέβει μέχρι τη Δευτέρα ε, αν θέλετε το κάνω, αλλά πάντα αφήνω μία εβδομάδα και είναι ανεβά... πιεστής Όσοι, Ρε, αρέα, όχι, όσοι όχι, όχι, την ό. ακούσουν Εκογραφημένοι την εκπομπή ε, ε, Ελπίζουμε να έχουν δει τη ταινία λοιπόν, Τη Δευτέρα στις 8.30 ε, ε, Στο Τριανών 8.30 ε, Ψηθείτε Radical De... Fans United Γκουγκλάρουν και πέφτουν στα αρχεία Σε πάρα πολλά, με τρομερό ενδιαφέρον Αλλιώ παρατάνε και περιοδικό χούμπα Να δουν. Και συνέχεια αυτό αυτού ενδεχομένω. Τέλεια. Να σε ευχαριστήσω, Ζαφίρη Σωτήρη, Βικέντι, που ήσταν εδώ μαζί μου. Και Εμείς ευχαριστούμε. Ε, ήταν ευχαριστούμε. πολύ ωραία ευχαριστούμε. κουβέντα. Ευχαριστούμε. Θα με συγχωρέσετε που σα έτρεξα λίγο για το τεχνικό ζητηματάκι που είχαμε στην αρχή. Ε, αλλά εντάξει, λάθη είμαστε, ανθρώπου κάνουμε, εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Ευχαριστούμε, Άγγελοι μου, <laughs> ευχαριστούμε <laughs> ευχαριστούμε. -vibes που Ευχαριστούμε το ΣΑΙ Βάب που μα έχει παραχωρήσει ήδη <laughs> πολύ ώρα. Και... Μπράβο, <laughs> λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε Ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματά σας ε... Και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή Που ο Παρίας μάλλον θα κάνει αναμετάδοση Ή την επόμενη Παρασκευή έχει συγκεντρώσει απεργίες, πορείες Μπράβο. Ο Παρίας θα είναι εδώ να κάνει ένα συγκεντρωτικό Το τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα σε... Όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά παντού Μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια θα τελειώσουμε με κομματάρα που έχετε επιλέξει εσείς ε, Dropkick και... Murphys Victory. Ναι. Ένα.